να πας μπροστά, πήγαινε πίσω και πάρε φόρα. Radioreboot.gr Δεν έχω πατρίδα. Δεν έχω πίστη. Δεν έχω λαού.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 ηλίθιος, να δεχθεί τη γυναίκα πρεζάκια στις χιλιάδες οπότε τελευταίος με το τελευταίο το κοπέρα κάτω για τους κατάτω Τον Πάρια τον ακούτε κάθε παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο στο ΣΥΜΠΑΝ, το Red Reboot. Και σήμερα, 14 Μάρτη η εκπομπή Παρίας ε, έχει τη χαρά να έχει μαζί της ε, έναν ιδιαίτερο καλεσμένο. Καλησπέρα στο Blue Peaks. Καλησπέρα. Κατά Κόσμων Παναγιώτη. Σήμερα η εκπομπή Παρίας είναι, όπως πάντα, ζωντανή, όλοζωντανη μάλλον. Και έχουμε έρθει εδώ να συζητήσουμε για διάφορα πράγματα Έχουμε έρθει εδώ για να μας κάνει ο Blue Peaks ε, μία ωραία παρουσίαση δίσκου Πώς γίνεται να είναι μία παρουσίαση δίσκου ωραία Θα το δείτε και αυτό ε, Θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα περί έκφρασης, περί μουσικής, περί τεχνολογίας Γενικότερα η κουβέντα θα έχει ενδιαφέρον ε, Όπως είπα και πριν είναι 14 Μάρτη του Σωτηρίου του 2025 Ακούτε τον Παρία. Ο Παρία σήμερα δεν θα μιλήσει για τον ανασχηματισμό της Νέας Δημοκρατίας. Ε, δεν θα μιλήσει για αυτά τα πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι τόσο πολύ σας απασχολούν. Έχουμε να πούμε άλλα πράγματα. Πολύ δυνατά. Ε, αρχικά να πούμε ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση Παναγιώτη και το που είσαι εδώ σήμερα είναι σημαντικό. Ε, για αρχή θα ήθελα να μας πεις έτσι δύο για σένα... Πού σε βρίσκουμε. Ε, αρχικά ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, γιατί είναι πολύ ωραίο ε, για κάποιον που ασχολείται με τη μουσική ή με οτιδήποτε δημιουργικό ε, να υπάρχει μια ανταπόκριση και αυτό να οδηγεί σε μια συζήτηση ε, σχετικά με αυτό που φτιάχνεις. Ε, οπότε ευχαριστώ πολύ. Ε, λοιπόν, όπως προείπε με ο Παναγιώτης, χρησιμοποιώ το καλλιτεχνικό Blue Peaks το οποίο κούμπωσε με την προηγούμενη εκπομπή. Ναι, ναι ισχύει, ε, γιατί όπως είπαμε πριν, ξεκινήσε η εκπομπή. Εγώ ε, ε, ε, ουσιαστικά αυτή τη μουσική ξεκίνησα να τη δημιουργώ, να ασχολούμαι, το 2017. Ε, μια περίοδος που είχα ξεκινήσει και έβλεπα τη σειρά του David Lynch του Win Peaks, κατά επέκταση και την ταινία, ε, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ αισθητικά και στο κινηματογραφικό κομμάτι και στο κομμάτι της μουσικής. Ε, οπότε, όταν μου ήρθε η ιδέα ότι θέλω να δημιουργήσω πράγματα ε, και θέλω να τα κοινοποιήσω κιόλας, να μην τα κρατήσω απλά για μένα, ε, είναι η στιγμή που σκέφτεσαι, ωραία, με τι όνομα θα το κάνεις αυτό, ε, το Blue για ευνόητου λόγους, που θα πούμε και στη συνέχεια, ε, και το από το μου άρεσε το Twin Pix από όταν έκανε αυτή τη σύνδεση ε, ιδιαίτερη σειρά εντάξει, και ταινία ενώ με δικιά τη ταυτότητα και η μουσική πλέον είναι αναγνωρίσιμη δηλαδή ε, ο άνθρωπος αυτός επηρέασε θέλοντας και μη ε, άσχετα αν δεν ήταν κατανοητός ή όπως πες και εσύ πριν, δεν ήθελε μάλλον προφανώς, το στίγμα του έχει μείνει και το στίγμα του φαίνεται ακόμα και τώρα ότι ένας άνθρωπος το 2017 που ξεκίνησε να γράφει μουσική είπε οκει οκ, okay, αυτή την περίοδο βλέπω αυτό», πήρε το ερέθισμα και το έβαλε. Να πούμε ότι, εντάξει, το όνομα πολλές φορές ε, δεν λέει πολλά, αλλά κρύβει πράγματα έτσι, από ε, πώ μπορεί να ξεκινήσει κάποιο, ε, τις επιρροές του μπορεί να έχει. Ε, λοιπόν, ε, σε βρίσκουμε κάπου. Μπορούμε να ακούσουμε τι μουσικέ, ξέρει. Αν έχει κάποιο κανάλι, ε, Σε όλε τι πλατφόρμε ε, μουσική, δηλαδή Spotify θα πω το βασικό. Ε, είναι πλέον το βασικό, ε. Ναι, νομίζω είμαι, είναι το βασικό είμαι τόσο μεγάλο. <laughs> είναι το βασικό, εντάξει, και εγώ δηλαδή είμαι λάτρη του YouTube. Αν εννοεί δηλαδή τι είσαι και εσύ του YouTube, εκτό και αν εννοείς, τον αναλογικό ήχο. Soundcloud. Όχι καλά, τον αναλογικό Α, εντάξει, είναι το, okay, okay. το top. Ε. Είναι σε όλες τις πλατφόρμες, είμαι ε, αρκετά ενεργός και στο YouTube Δηλαδή πέρα από τη μουσική όταν κυκλοφορήσω θα ανεβεί και στο YouTube Κατά καιρού ε, φτιάχνω κάποια βιντεάκια, ο, ε, κυρίως από φιλμογραφία Που συνδυάζω και τη μουσική μου ε, Οπότε είναι σε όλες τις πλατφόρμες Οκ, okay. πώς φαίνεται το studio, εντάξει είναι... Φαίνεται ότι κάποιος μπορεί να κάνει έτσι μια ωραία κουβέντα εδώ. Ναι, κυρία, εσείτε μου μάλιστα πάρα πολύ. βλέπω ε, υπάρχει έτσι μια κλίση προ το κινηματογράφο είναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έχει είναι προς ωραίο. τον κινηματογράφο. Ναι. Νομίζω ότι πάλι εκτός αέρα είναι ωραία να τα μεταφέρουμε. Ε, λέγαμε ότι και εδώ στο ραδιόφωνο υπάρχουν πλέον αρκετές εκπομπές ε, που συζητάνε περί ε, κινηματογράφου... Και θα ξαναγυρίσει κουβέντα πιο μετά εκεί, διότι ε, υπάρχει και πολιτική κουβέντα από πίσω από αυτό. Το ότι πολλές φορές όταν τα πράγματα ότι δεν προχωράνε, δεν υπάρχουν κινήματα. Το κίνημα είναι κάτι που κινείται. Όταν κάτι δεν πολύ κινείται, ο κόσμος ψάχνει να βρει τρόπους να, να εκφραστεί ή να καταναλώσει. Γενικότερα γιατί και το θέαμα είναι εκεί στη γωνία, σε περιμένει για να το καταναλώσεις. Ε, αλλά αυτά θα τα πούμε και πιο μετά από το να περνάς από την κατανάλωση στο να είσαι εσύ πλέον αυτός που αρχίζεις ε, να μοιράζει πράγματα ε, θα μου πεις δύο λόγια έτσι, για τις δουλειές σου τώρα ναι ναι άμε ε, όπως είπα και πριν το 2017 ξεκίνησα ε, αυτό το είδος της μουσικής που συνεχίζω μέχρι σήμερα ε, δηλαδή ε, να γίνεται ένα συνδυασμό. Ε, μουσικής ε, Μαζί με αποσπάσματα Είτε από κάποια ταινία Διάλογος μονόλογος ε, Είτε από κάποιο ποιήμα Δηλαδή απαγγελία ε, Εδώ θέλω βέβαια να αναφέρω Και, και πυροές Δηλαδή ότι αυτό δεν, δεν ήταν ξαφνικά μια μέρα Λέω θα κάνω αυτό ε, Και είναι σημαντικό Διότι θεωρώ ότι πρέπει να είσαι πολύ δεκτικό Στα ερεθίσματα ε, Δηλαδή τι ακούς Ή να... Να δέχεσαι τι μπορεί να σου προτείνει κάποιος Δηλαδή εγώ θυμάμαι προδεκαετίας Ότι μου είχε προτείνει φίλος μου ένα κανάλι στο YouTube Το Sound Vandal ε, Ναι, είναι, είναι τρομερό για το Sound Vandal ε, Το είχαμε ξεκινήσει Μας με ένα φίλο στι ραδιοζώνες ε, παλιά ε, Είναι αλήθεια Αυτό είναι το τελείωση τώρα αυτό Η ναι, ναι. ναι, ναι. hey, PC, Boom up, ε, αυτό, Υπήρχε το... μια εκπομπή τότε Που λεγόταν ηχητικό πανδαιμόνιο και την είχα ξεκινήσει πριν από 10 χρόνια. Και εκεί περνάμε διάφορα κομμάτια και βρίσκαμε ποσπάσματα που... Τώρα εντάξει, στο τέλο ε, πάντα η εκπομπή έφτανε σε σακεντέλ και από πίσω τύπου Λούμπεν το κάναμε πριν από όλους αυτούς ναι, αυτό ναι. φουλ Θυμάμαι ε, πατυρντή κάπως λεγόταν κάποια βιντεάκια που είχαν έρθει λίγο λοιπόν, πιο ναι. κομικό αφού ναι. Η εκπομπή λεγόταν ηχητικό πανδαιμόνιο ναι, Δηλαδή ναι. και έχει τρομερή φάση γιατί η έχει σε πρόσβαση πλέον και στο αρχείο τη που γνωριστήκαμε Αλλά ναι το Sound Vandal GR Ήτανε αυτό το... Πέναμε το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, πενάμε διάφορα... Το προχώρησε ο ιός, έτσι λέγοντανε το... το παιδί που το προχώρησε και το έκανε τρομερά πράγματα μετά. Για πες. Δηλαδή είχα ακούσει δημιουργίες από το Σόντ Βανταλ. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με κάτι τέτοιο και είχα, είχα εντυπωσιαστεί. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, αν θυμάμαι καλά ήταν έτοιμε παραγωγές... Και από πάνω, α πούμε, οι οποίες τις έτινες με κάποιες με Και είχα εντεπωσιαστεί, ελέγχα, δηλαδή, ότι αυτό θα μου να το κάνω. Απλά ήθελα να το κάνω με δική μου μουσική. Και κάπως έτσι σιγά-σιγά ξεκίνησε. Ε, οπότε όποιος έχει ακούσει μουσικές που έχω ανεβάσει, νομίζω αυτό είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο. Δηλαδή, ο συνδυασμός της μουσικής, με κάποια απαγγελία, κάποιο απόσπασμα από ταινία. Δηλαδή, υπάρχει απουσία στίχου, δεν χρησιμοποιεί φωνή, ό,τι κάνουν ορχιστρικό. Ε, το είδος είναι ορχηστρικό. Το είδο είναι ηλέκτρο. πώς λέγεται αυτό, synthwave, τι είναι αυτό. Ξέρετε τι. Ε, ε, περίεργο αυτό τώρα. Είναι περίεργο επειδή και ξεκίνησα αλλιώ και αυτή τη στιγμή με κάποιο άλλο είδο, α το πω. Είδος, ναι. ναι. Γενικά και εγώ πειραματίζομαι. Ε, μπορώ να πω ότι αρχικά θα μπορούσες να το ορίσει σαν instrumental hip hop, mm. κάπως έτσι. Γιατί και όχι ξεκίνησα ε, χρησιμοποιώντας sample και απλά είχα τον beat, τα drums, ξέρω εγώ και τον basso. Ε, στη συνέχεια ε, ήθελα να φτιάξω δική μου μουσική, να είναι δική μου σύνθεση. Οπότε ε, πιο πολύ synth wave, retro wave το πούμε, κάπως άλλαξε ναι. Οκ. Okay. Και πώς προχωρήσαν τα project από τότε? Κοίτα. Σαν... Ε, εννοείς... Ε, σαν ακοραματικότητα, σε τι... Τί... Όχι. Εννοώ ότι ξεκίνησα από τότε να ντύνεις ε, με μουσική που υπογραφές ε, ε, με διάφορα mm. ηχητικά, με διάφορε επαγγελίε αναγνώσεις κουλουπού και ποιο ήταν το πρώτο έτσι, project που ήταν κάπω κάποιο ολοκληρωμένο, Πι... Όχι χωρί να, δίνουμε, okay, κατάλαβα, χωρίς να μην δίνουμε σημασία μέχρι και στα πιο μικρά project γιατί μέχρι και κάτι το οποίο μπορεί να παίξει ένα-δύο-τρία λεπτά είναι κάτι ζωντανό. Mm -hmm. Έγινε. Ε, αλλά πότε πιστεύει ότι είχε κάτι πιο ολοκληρωμένο, ή σαν album ή δεν ξέρω, το, το πρώτο ολοκληρωμένο όλο σαν σύλληψη ιδέα, σαν ολοκλήρωση. Ε, ήταν το beat tape, η εποχή των νητημένων, το οποίο ήταν ουσιαστικά εμπνευσμένο και βασισμένο απόλυτα στη ταινία του Νίκο Γραμματικού Για Πόντε. Δηλαδή, όλα τα αποσπάσματα, κάθε κομμάτι, είναι αποτελείται από 15 κομμάτια, κάθε κομμάτι έχει αποσπάσματα από την ταινία. Που τη θεωρώ μία από τι κορυφαίε ελληνικέ για μένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ε, καλησπέρα και στον Αντάτζο, καλησπέρα στον νω από το Περιστέρη. Μα στέλνει μηνύματα κόσμο. Εδώ λέμε ότι στο RadioReboot.gr υπάρχει το chat που μπορεί να στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, το μίσο σας, ραντεβού θανάτους, αυτό που μας σύνδεσαι μένει σε αυτή την άρρωστη κοινωνία. Αυτά περιμένουμε. Ε, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Συνεχίζουμε εδώ πάντα με το Blue Peaks. Ε, είχαμε μείνει στο, στην ταινιά του Νίκου Γραμματικού το, ο οποίος σου δώσε την μπάσα να κάνει το πρώτο album. Okay. Οκ. Και μετά, ξέρεις, εγώ θέλω επίτηδες να τα προσπεράσουμε πιο γρήγορα για να φτάσουμε στο «Ταξίδι στη Σελήνη» ε, ναι, ναι. Το οποίο δεν είναι καθόλου τυχαία και ταινή, αλλά θα, θα μου πει, θα πούμε μετά μάλλον για ποιο mm. λόγο Αλλά μέχρι, μέχρι το «Ταξίδι στη Σελήνη» άλλες δουλειές ε, Με λίγο καιρό αφού ε, κυκλοφόρησα την εποχή των ιτυμένων. Ε, ένα μικρό beat tape με ασιατικά sample, κάποια αποσπάσματα από ταινίες του κουροσάβα, ή ταινίες με Samurai, ξέρεις τώρα το serum buffoon και τα σχετικά, οπότε το Samurai Tape, πιο μικρό αυτό. Ε, στην εποχή της καραντίνας, εκεί πέρα έψαξα λίγο πιο σοβιετικά, στο το πούμε, sample, από αυτές τις χώρες, το οποίο βέβαια το ανέβασα πέρσι. Έτσι, okay. ναι. καραντίνα, ήταν μαύρη τρύπα ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. <laughs> δεν γλιτώνει κανένα. Ε, εντάξει, τώρα αυτό το οποίο μπο μπορώ να μιλάω για ώρε. Ε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή σκεπάζω την, την επιλογή που μου λέει για ταξίδι στη Ελλήνη. <χει> ε, εντάξει, έχει να κάνει με το ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια το τρομί του. Ε, αυτό δηλαδή για μένα είναι. Εντάξει, ε, δεν νομίζω να ξαναφτάσω σε αυτό το σημείο. Όχι από την άποψη μουσικά Θέλω να σου πω το τι σημαίνει για μένα Αυτό ε... Κανείς δεν ξέρει τι είσαι για μένα Ναι, ναι, ναι Είναι σύνθημα ε... Θα φτάσουμε εξ' αυτό φυσικά yeah. δεν θα τα αφήσουμε ε... Το πάω ναι, το πάω γραμμικά Δηλαδή <laughs> ναι, ναι, ναι, που όχι... Στο ταξίδι στη Σελήνη ε... Αυτό σαν ιδέα Ήταν Την ίδια εποχή όσο δούλευα Το, το soundtrack του ντοκιμαντέρ ε, απλά περίμενα να ολοκληρωθεί Για να είμαι 100% εκεί Και στα 2% δηλαδή ε, Οπότε Είχα έτσι σαν ιδέα Ήθελα να κάνω μια μουσική Να λειτουργήσω σαν soundtrack Μου φάνηκε αρκετά πιο, πιο εύκολο Βασικά να κουμπώνει πιο ωραία Σε μια ταινία βοβού κινηματογράφου Και έτσι έγινε αυτή η σύνδεση Οκ okay την οποία θα πάμε να την ακούσουμε τώρα ε, και θα, θα την ακούσουμε μόνο στεκιά. Νομίζω αξίζει ε, και θα την ακούσετε κι εσείς μαζί μας, με όσους τρόπους ε, μπορείτε να φανταστείτε. Ε, και θα τα πούμε σε πολύ λίγο, σε πολύ λίγο. Νομίζω είναι περίπου στα 15. Ε, αν θυμάμαι καλά, Ναι, είναι, είναι λιγότερο από 15 λεπτά. Ναι. Κά κάτι λίγο λίγο, ναι, 13 ναι. λεπτά ναι, και προς ναι. το τέλος Οκ, okay. πάμε να ακούσουμε λοιπόν Το ταξίδι σελήνη από Blue Pigs Και επιστρέφουμε να μας, ε, να μας πεις λίγο περισσότερα πράγματα Να συζητήσουμε και για το Μελιέ για, το, για ποιο λόγο επέλεξε αυτήν την ταινία ε, Και γενικότερα έχουμε πάρα πολλά να πούμε Αυτή ήταν μόνο η αρχή Όπως είπα πριν, ευχαριστούμε για τα μηνύματα ε, Συνεχίσουμε πάντα εδώ Ζωντανά Παρίας Στο Red Reboot Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε. Τελευταίο σταθμό λοιπόν. νοήματα κι άλλες ελπίδες πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις. R γ помминν ni. υπό το Τί του Θεού υπάρχεις, αλήθεια και ο δρόμος, αλυρόχρωμα, κλαδιά κάτω από τη σελήνη. Σάβανο τι βίγοι λένοντα σε λάμψει. που κάποτε την άξαν στο διάστημα οι θεοί κορώνα γράμματα την τύχη παίζοντα αυτού του κόσμου ένα σημαίνιο κέρμα που δεν έπεσε ποτέ αλλά έμεινε εκεί, μετέωρο, στο χάος γι' αυτό και δεν αποφασίστηκε ακόμα η τύχη αυτού του κόσμου γι' αυτό και αδιάκοπα κοιτάμε μαγωνία το φεγγάρι μην πάει και πέσει από του χαμού μας την πλευρά Το μπάκι του θανάτου αχόρταγο ανοίγει μια μεγάλη τρύπα στο φεγγάρι, ένα παιδί πεθαίνει, σαν μεγάλα μαύρα μυρμήλια μια πομπή κηδεία στο φεγγάρι, ένα άλλο παιδί ρίχνει μια πέτρα και σπάζει το φεγγάρι. Σπαάζ το φενγάν. Σύννεφα του Αυγούστου του Μερικά, πέρα στο βάθος του ορίζοντα. Που τρέμει σαν να τον διατρέχουν ρίγοι μολυβιά. Και το βράδυ ψύχρεμη η γητανία Παρσελήνου με στα στενά και σοκάκια. Μια σκάρτα σου που έλαβα Πουράστηκα, λυπάμαι, χαιρετώ Με κούριερ εντός της σήμερων επίδοση Τυριαστικός Λες και χωρίς πανσέλινο αύριο Δεν θα βλέπες να Λες και χωρίς πανσέλινο αύριο Δεν θα βλέπες να Τρομερό. Ρυσπέκτε για τη δημιουργία. Ε, δεν είναι τυχαίο, λέει ο Αντάτζιο, το ότι σήμερα έχει Παντσέλινο. <laughs> Επιλέξαμε. Το είχαμε από την αρχή τη χρονιά σε δίποτε θα παίξει η Παντσέλινο στη ε, Μάρκα. Φτιάχνει και το άλμπουμ, ένα σχέδιο, ναι. <laughs> ε, όλα για να γίνει αυτή τη στιγμή ήταν το σωστό timing. Λοιπόν, ακούσαμε το ταξίδι τη Σελήνη από Blue Pigs. Να πούμε ότι εντάξει, εγώ προσωπικά το είχα ακούσει κι άλλε φορέ. Ε, ήταν ε, έξι ξεχωριστά κομμάτια που στην ολότητά τους ε, ήταν ένα έντισες πολύ ωραία το, την ταινία Trip to the Moon του Μελιέζ, ο οποίο ήταν από τους πρώτους σκηνοθέτες ε, ταινιών. Για πες, γιατί επέλεξε αυτή την ταινία. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι είναι βοβό κινηματογράφος, οπότε... Μπορεί να, να τοντήσεις πιο, πιο εύκολα με τη μουσική. Πιο εύκολα, όχι μόνο στο πρακτικό κομμάτι... και σαν ε, αισθητικά δηλαδή. Θα τα πιο ωραία... θα μπορέσεις καλύτερα κάπως να, να συγχρονίσει τη μουσική με την εικόνα. Ε, τουλάχιστον ίσως το είχα εγώ στο μυαλό μου. Ε, επίσης είναι σίγουρα ταινία σταθμός στην ιστορία του κινηματογράφου. Ε, εμένα μου έχει αποτυπωθεί στο μυαλό ειδικά η εικόνα με το, με το φεγγάρι... Που, που δέχεται, α πούμε, το, το διαστημόπλαιο στο μάτι. Ε, από ένα βιβλίο το οποίο το είχαμε, ξέρω εγώ, στο σπίτι. Χίλιε και μία ταινία. Πρέπει να δείτε και είχε εξώφυλα αυτό. Οπότε ήταν κάτι που αρχικά το έβλεπα και δεν ήξερα περί ως πρόκειται. Στη συνέχεια μάθατε ταινία. Ήταν κάτι που μου έχει μείνει. Ε, ταινία σταθμό. Μπορώ να πούμε ότι η πρώτη ταινία επιστημονική φαντασία, ίσω. Ναι, θεωρείται. Ναι. Έτσι, για μεγάλο μήκου τότε, γιατί μέχρι τότε οι ταινίες εισαγωγικά τα περισσότερα των αδελφών Λιμιέρ και αυτά ήταν μερικά δευτερόλεπτα κάποια λεπτά μετά κάποιες μικρές ιστορίες που αναπαριστούσαν καθημερινά πράγματα τώρα ο Μελίες. Τώρα το διαβάζω, ξέρετε, έχει διαφορετική προφορά. Ο Μελιές ήταν ένα τύπο που πειραματίστηκε πολύ. Ήθελε να προσθέσει στι ταινίε το, το απρόπτο. γιατί ήταν ένα τύπο τσίρκου. Ασχολούταν με το θέαμα. Άρα είπε ότι παιδιά δεν, δεν θα απεικονίσουμε την πραγματικότητα. Δεν θα δείξουμε να ποτίζει τον κήπο του. Εδώ πρέπει να δείξουμε πράγματα που δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, σκεφτήκανε 50 χρόνια, ξέρω και πριν πάει κάποιο σε ότι κοιτάξτε, εδώ θα φύγει. Τελικά θα φτάσουμε εκεί. Ε, ε, τι να πω. Εντάξει, τρομερό γενικότερα και στην ολότητά του το πώ ε, τέριαξε. Ε, ισχύει αυτό που λε. Και πο, πολλέ φορέ δεν είναι τυχαία τα πράγματα έτσι όπως ε, γίνονται. Ε, ε, για πες ε, τι άλλο για το. Έχει να, να σημειώσει κάτι πάνω στη ταινία, ε, Μια υποσημείωση που θέλω να προσθέσω έχει να κάνει πάλι με το πως ε, δεν αφορά ατομικά μόνο εμένα αλλά γενικότερα πως τα ερευθίσματα ε, γεννούν ιδέες δηλαδή ε, το να σκεφτώ να κάνω κατά κάποιο τρόπο ένα sound για μια ταινία βοβού κινηματογράφου ε, ας πούμε το 2013 θυμάμαι είχα δει στο κινηματογράφο Έλλη το τσίρκο του Charlie Chaplin και έπαιζαν live μουσική Ελληνικό συγκρότημα, his Majesty the King of Spain. Οκ. Okay. Και παίζανε live και η μουσική συγχωνιζόταν με την εικόνα. Και α πούμε πίσανε πάρα πολύ εντυπωσιακό, και σκέφτηκα ότι αυτό θα μ' άρεσε να το κάνω. Και ξέρει, αυτό σιγά, σιγά σιγά σαν ιδέα, μπορεί να το ξεχάσει, ε, μπορεί σιγά σιγά να έχει και τα μέσα, να έχει και τα εφόδια, οπότε να ξαναέρθει στην επιφάνεια αυτή η ιδέα. Ε... Αλλά τότε μπορώ να σου πω ότι δημιουργήθηκε. Ε, και είναι και μια ταινία το «Ταξίδι στη σελήνη» που βοηθάει γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, είναι ταξιδιάρικη. Δηλαδή, φεύγει το μυαλό. Θεωρώ, δημιουργείς εικόνε. Τουλάχιστον, στη δική μου μου ταιριάζει και η μουσική. Δεν νοόω ότι η δική μου μουσική αυτή που έφτιαξα, το συγκεκριμένο είδο θεωρεί και ε, έχει Την έχω ανεβάσει... ουσιαστικά με δύο τρόπους. Ε, ο ένας είναι να την ακούσεις... Ε, στο Spotify ή οπουδήποτε. Ε, έχει ανέβει και στο YouTube... η ταινία... με τη μουσική. Θέλω να πω ότι έχουν ανέβει... και ξεχωριστά τα κομμάτια... μπορεί να τα ακούσεις. Και επειδή ήθελα να μπορώ να σταθούν και μόνα τους... Ε, συνέχισα στο, στο στοιχείο μου... κατά κάποιο τρόπο... να προσθέσω ποιήματα με θεματική το φεγγάρι, για αλλιώς τη Σελήνη. Οκ, okay, πάρα πολύ καλό. Ε, νομίζω πέτυχε το project, ε, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, ε, αυτών των ετών. Πολύ ωραία. Ε, εντάξει, είπαμε για την ταινία κάποια πράγματα. Ε, τώρα, ε, για τα κομμάτια, στα αποσπάσματα, ξέρεις ποιοι ακούγονται, ποια είναι τα αποσπάσματα? Τα πηγήματα, Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Προσπαθώ να τα διαβάζω όλα, Δηλαδή όταν ανακαλύψω ένα πείμα να το διαβάσω ε, Στο πρώτο κομμάτι ακούγεται ο Γιώργος Σεφέρη, Με το μόνιμο τελευταίο σταθμό. Στο δεύτερο που είναι η σονάτα σε μινό, ρε, Είναι Γιάννης Ρίτσος Η σονάτα του Σελινόφωνος ε, Στο τρίτο στο μπλου μου, είναι ο Νίκος Χαρούζος ε, Στο τέταρτο κοιτάμε το φεκάρι Είναι Αρχυρισιόνης στο πέμπτο ε, μαύρη σελήνη θύμισε μου ε, δεν δε φαίνεται στο τίτλο δυστυχώς δεν φαίνεται ε, ε, δε το, δε το έχω στην περιγραφή ναι στο youtube ναι οκ okay. ακούσαμε money money, έτσι. είναι το επεισόδιο θυμάμαι το... Έτσι είναι ο τίτρος του ποιήματος ο ποιητής το όνομα του ποιητή δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή ε, και κλείνουμε με τέλεια ωραία ε, αυτό ποτέ βγήκε στον αέρα? 30 Δεκεμβρίου. Τέλεια. Ήταν πάει ο παλιό ο χρόνος. Ναι, <sharp> okay. ε, Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, πάμε να ακούσουμε τώρα. Θα μου επιλέξεις τώρα να ακούσουμε κάτι από, το... από την εποχή των ετυμένων θα ήθελα να ακούσω. Θα μου πεις εσύ τι θα βάλουμε. Ε, τύπου... Αν θυμάστε, φίλοι μου. Ναι, είναι το τελευταίο κομμάτι. Ε, αν θες, μπορούμε να ξεκινήσουμε το «Η αγάπη θα μας ακήσει ξανά», που έχει και αναφορά στους Joy Division. Οκ. Okay. Okay. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, από την εποχή των ετημένων το «Η αγάπη θα μας ακήσει ξανά» και επιστρέφουμε και στο επόμενο κομμάτι τη εκπομπής θα κατευθύνουμε την εκπομπή για τα... Για αυτά που έχουμε ξαναπεί, για τα εκφραστικά μέσα, για την τεχνολογία, για την έκφραση του ανθρώπου, για τη μουσική Γενικότερα για όλα αυτά που μας απασχολούν, για όλα αυτά που... για τη δημιουργία ε, Πάμε τώρα με λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε Εδώ ρε ούφο. τι λέει ο για περίμενε Όταν η ρουτίνα θα μας έχει τσακίσει και οι φιλοδοξίε θα είναι λιγοστές αυτό; Ανές. Ναι. όταν η μυσικακία θα έχει φεργέψει, αλλά τα συναισθήματα θα είναι, ας πούμε, χλωμά και εμεί θα αλλάζουμε τρόπους και οι δρόμοι μας θα χωρίζουν τότε η αγάπη θα μας κάνει κομμάτια on uh -huh. Γράψε αυτό. Γιατί... Γιατί δεν μοιάζει μετάλα; <laughs> Τι έχει να Πολύ ωραία. Ακούσαμε το κομμάτι Η αγάπη θα μα ακίσει ξανά όπω από την εποχή των υτιμένων. Εδώ να πούμε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή παρία ζωντανά στο Radio reboot. Ε, μπαίνουμε στη, περίπου είμαστε για να βγουμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή, ε, και αφού μας έκανε εδώ ο παναγιώτης παναγιό παρουσίαση παρουσία ουσιαστικά μα πεδεί πράγματα και για τον τρόπο ε, και για ποιο λόγο επέλεξε την ταινία για το τρίπτο δεμού για το ταξίδι στη σελήνη και ακούσαμε και όλη την και ακούσαμε και το άλμπου ουσιαστικά πάμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής γιατί ε, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι συζητήσαμε εκτός αέρα θα ξαναγίνει ραντεβού ίσως για να αναδείξουμε ένα άλλο μεγάλο project της γειτονιά και να το πούμε εδώ τη γειτονιά μας του Περιστερίου ε, το οποίο θα πούμε τότε το πόσο σημαντικό ήταν να καταγραφεί και να αποτυπωθεί οπτικοακουστικά η ιστορία μιας γειτονιάς και μιας μετάβασης πολιτισμικής αλλαγής και πώς φέρναν οι πρόσφυγες στην αλλαγή. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Μου αρέσουν πάρα πολύ, αυτά θα ε, Πάμε τώρα στα δικά μας, στο beatmaking και η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι πώς είναι να είσαι beatmaker ε, στην εποχή μας. Σε μια εποχή έτσι, με τεχνολογία, σε μια εποχή που... Ξέρεις, πιο παλιά, μπορεί πριν από 20 χρόνια, λέγεις ότι φτιάχνω, γράφω μουσική και να σε κοιτάζανε περίεργα σε φάση. Τώρα αυτός θα λέγανε υπερναργωτικά ή κάπου είναι χωμένος περίεργοι. Τώρα πώς είναι που όλη αυτή η φάση με την τεχνολογία φτάνει σε ένα συνεχώς βασικά, δεν φτάνε σε peak, προχωράει. Ε, η αλήθεια είναι ότι μέχρι πριν μερικά χρόνια ε, ήταν αυτό που είπε, ήταν κάπω πιο στερεοτυπικό το ότι θα ασχοληθεί με το beat making... με τη μουσική παραγωγή... και σίγουρα ήταν και κάτι και πιο δύσκολο... ήτανε πιο δύσκολη η πρόσβαση... και στα μέσα... Ε, βέβαια αυτό νομίζω το συναντάμε... σε οτιδήποτε δημιουργικό... πόσο μάλλον στη μουσική... Ε, ότι πάει κλιμακοτά... δηλαδή θα ξεκινήσουν οι να το κάνουν... με πάρα πολλές δυσκολίες... Ε, μπορεί να στιγματιστούν κιόλας από την κοινωνία σιγά σιγά ε, θα απορροφηθεί κάπως και από τον ε, καταναλωτισμό κάπως θα απορροφηθεί όλο αυτό ε, και θα γίνει προσβάσιμο από όλους κάνει τρομερικούς κύκλους στην αρχή μπορεί να γίνει μια υποκουλτούρα μετά να το πλασάρουν ως και να ξαναβγεί στη μόδα γενικότερα ναι, υπάρχουν ναι. περίεργε διαδρομέ ε, πάντα και αυτό ίσως και ξεφεύγει κιόλα και από τη δημιουργία Δηλαδή μπορεί να μην έχει να κάνει αποκλειστικά με τη μουσική και το κινηματογράφο ε, Εγώ μπορώ να το συναντήσω πούμε, μέχρι και στο ποδόσφαιρο ε, Από την πλήρα διαφορία να πάμε στο κάλτ Οπότε να ανέβει κάπως για κάποιο λόγο να, να θεωρηθεί αυτό που λέμε trend ε, Μετά να ξαναπέσει ε, Είναι και τη εποχή, βέβαια αυτό Δηλαδή είναι η εποχή τη πληροφορία. Η προφορία είναι άπειρη, της... δεν δε σταματάει. Και είναι, κατά, ε, ως επίσης το Ναι, άχρηστη. Είναι ναι, ναι. τόνοι σκουπιδιών και όμως εκεί είσαι, είσαι εσύ, εγώ και άλλοι προσπαθούν μέσα σε αυτό το σκουπιδαριό με, να ψάξουν τα μικρά διαμάντια που υπάρχουν. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, αυτό, εκεί πρέπει να φιλτράρεις. Δηλαδή ο, ο ακορατής, ο θεατής πρέπει να φιλτράρει. Ε, οπότε από τη μία έχουμε μια εποχή που είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσεις, ανεξάρτητα από τι είναι αυτό. Αν, δηλαδή, δεν θα κρίνουμε αν είναι ωραίο ή ποιάσχημο, οτιδήποτε, γιατί είναι, έχει να κάνει πλέον και το υποκειμενικό, είναι και το γούστο. Ε, απλά είναι τόσα πολλά που είσες, με, μετά, δυσκολεύει πρόσβαση να βρεις αυτό που σου αρέσει σαν ακροατή. Σω Ίσως είναι πιο εύκολο να το δημιουργήσεις. Ε, απ' την άλλη, είναι, μάλλον δυσκολεύει για το να κρατεί να, να το βρει, να το φιλτράρει. Ισχύει πιο εύκολα προσβάσιμος ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ε, πιο παλιά ήθελες κάποιο θηρίο, PC ή οτιδήποτε. Τώρα ε, με μικρό budget μπορεί να στήσεις ε, τη φάση σου, να το πω έτσι πολύ γενικά, και να κάνεις πράγματα. Αυτό πιστεύει σε βοηθά τον κόσμο να εκφραστεί το ότι είναι πιο εύκολη προσβασιμότητα. Η πρόσβαση μάλλον, τουλάχιστον στον εξοπλισμό αρχικά και θα πάμε σιγά-σιγά με τα σκαλοπάτια στα υπόλοιπα. Ε, εσύ, εγώ το βλέπω σαν κάτι πολύ θετικό. Το ότι μπορεί οποιοςδήποτε να έχει πρόσβαση. Δηλαδή α, αυτό είναι το βασικό. Διότι και εγώ είμαι κάποιο ο οποίος έχει επωφεληθεί από αυτό. Ε, δηλαδή τη, τη μουσική δεν στο σπίτι μου και με το λάπτοπ ε, ένα MIDI keyboard και μετά μπορώ να προσθέσω πούμε, την κιθάρα μου με κάρτα ήχου Ξέρετε, σου λέω τα, τα πολύ ε, βασικά. Ε, οπότε, ειδικά από τη στιγμή που έχω εποφεληθεί από αυτό, σίγουρα το βλέπω σαν κάτι πολύ θετικό. Ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να εκφραστεί. Ε, βέβαια, όσο μεγαλώνουν τα νούμερα, δηλαδή όσο περισσότεροι αυτοί που έχουν προσβαση και μπορούν να εκφραστούν, ε, βάσει πιθανότητων, θα έχει και πράγματα που μπορεί να μην είναι τόσο, ας πούμε... Δεν θέλω να πω ποιοτικά, θέλω να πω ότι... Να έχουν στο ένα κομμάτι κάπως να είναι πιο αυθεντικά, θα είναι συνέχεια... Βάσει πιθανότητων ε, ότι θα είναι πολλά που... Θα είναι απλά να τα καταναλώσεις. Α, ναι. αυτό, αυτό νομίζω ταιριάζει καλύτερα. Ούτως ή εντάξει δηλαδή δεν είμαστε τώρα να κρίνουμε τι είναι ποιοτικό, ότι όχι, όχι, είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν θα σου δημιουργούν τόσα συναισθήματα, πήγε Α, και ναι, εγώ. Ναι, πιο σωστό αυτό. Είναι η ρίζα του ζητήματος, ναι. γιατί πρέπει να σου προσφέρει κάτι, δηλαδή να το ζεις. Όπως το έπαις πολύ καλά και θα πούμε και πιο μετά για το πώς καταναλώνουμε mm. το θέαμα και όλα αυτά. Ε, εάν αυτό που ακούς, αυτό που βλέπεις είναι κάτι χλιαρό και είναι απλά για να φας το χρόνο σου, που ουσιαστικά... Τι καταναλώνει, οδεύει προ το θάνατο, mm. λες να βρούμε τρόπου να ξεγελαστούμε μέχρι να κοιμηθούμε. Ε, το θεωρώ ότι είναι αυτή η μετριότητα, η άνευ &E μετριότητα που ψάχνουν όλοι. Δεν θέλουν κάτι που θα του βγάλει από τα νερά του. Κατά πού είναι, Όχι, τι ακούσαμε τώρα. Όχι, γιατί άκουσα μία απαγγελία για το, για το φεγγάρι. Έχουμε βγει ποτέ εξωτερικότητα σελίνου. Όχι, σπίτι, ήμασταν και βλέπαμε την πλατφόρμα. Netflix, <σχελίξε> <σχελίξε> <σχελίξε> κάτι τέτοιο. <σχελίξε> Καταναλώναμε τι δημιουργίε κάποιου άλλο. εν περιπτώσει. Έχει πολύ σημασία. Ε, για το AI, που θέλω να καταλήξω τώρα σε αυτό που θα σου πω, υπάρχουν άπειρα σίγουρα προγράμματα. Στο κινητό, καθένας, ξέρεις, καθένας πλέον η προέκταση του χεριού του γίνει το κινητό και όχι του χεριού του, τη σκέψη του της mm -hmm. ίδιας. Ε, δεν θέλω να γίνει με science fiction τώρα, cyberpunk καταστάσεις, ότι στο τέλο θα σκέφτεται αυτό για σένα. Εγώ θέλω να πω ότι... Υπάρχουν εκατοντάδες προγράμματα που μπορείς να γράψεις μουσική μέχρι και με τη μύτη σου ή φω... φωνάζοντας κάτι. Υπάρχουν διάφορα παιχνιδιάρικα. Έρχεται ένα το Artificial Intelligence το οποίο είναι εκεί στη γωνία περιμένει και να απτίσετε full και θα αναπτυχθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουν πάρα πολλοί και θα μπορείς με αυτό να λες, να σου πω πέτα μου βάζεις μέσα το Blue Pix και άλλους δύο ε, θέλω ε, με αυτά τα τρία ρεθίσματα AI μου να μου φτιάξει ένα άλμπουμ για τη Σελήνη Μπαπ, και θα σου βγάζει κάτι το οποίο μπορεί να το έχει γράψει και Blue Pix ε, αυτό, αυτό με το AI που αρχικά μπορώ να το πούμε ότι είναι, θα λειτουργήσει σαν κάποιο τύπο εργαλείο εργαλειακά το συζητάμε πάντα ε, πιστεύεις ότι θα βοηθήσει τον άνθρωπο στο να δημιουργεί και να κάνει ε, πράγματα καινούρια project θα το αφαιρέσει από τη δημιουργικότητα που μπορεί να έχει αν παιδευόταν περισσότερο. Πώς το βλέπεις αυτό το δίπολο. Ε, έχει δύο όψεις ε, θεωρώ. Δηλαδή ε, υπάρχουν εργαλεία, συγκεκριμένα μένα που με έχουν βοηθήσει που βασίζονται στην τεχνητή νομοσύνη. Ε, ένα παράδειγμα θα πω, δηλαδή αν εγώ ε, έχω βρει ένα απόσπασμα από μια ταινία που μου αρέσει πάρα πολύ έναν μονόλογο και από πίσω παίζει μουσική, ε, μπορώ να χρησιμοποιήσω μια εφαρμογή που θα το απομονώσει. Αυτό βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, το πώς θα γίνει. Οπότε ε, με βγάζει και από, και από τον κόπο ε, το πώς θα το κάνω αυτό. Με βοηθάει πάρα πολύ σε ένα εργαλείο. Ε, άρα στη δική μου περίπτωση είναι κάτι πολύ χρήσιμο... Και το γενικεύω, ίσως και γενικά είναι χρήσιμο να το κάνεις αυτό Ναι, γιατί δεν περίεχει όμως δημιουργικότητα αυτό το noise δε, reduction τύπου Δεν σε, δε σε περιορίζει βέβαια στο δημιουργικό ε, Τώρα ας πούμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα AI μουσικής ε, Έχω ακούσει το Frank Sinatra να τραγουδάει τον Gaksas Paradise <laughs> Δηλαδή ε, χάνεται, χάνεται το νόημα σίγουρα Δηλαδή μπορεί να το ακούσεις Α, κοίτα, ενδιαφέρον είναι Αλλά σε ένα βαθμό ε, χάνεται τελείως μετά το αξίδι της δημιουργίας δηλαδή ανεξάρτητα από να παραπλανηθεί κάποιος από το τι ακούω, αν είναι το πρωτότυπο ή αν είναι προϊόν AI το βασικό είναι ότι ο άνθρωπος που θα δημιουργήσει μουσική μέσω AI έχει χάσει όλο το νόημα για μένα δηλαδή έχει, έχει χαθεί η δημιουργία δηλαδή δεν έχει, δεν έχει ξεκινήσει από τη σύλληψη της ιδέα και σιγά-σιγά να προσθέτει στοιχεία είτε να αφαιρεί και να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Οπότε όλο αυτό έχει χαθεί, άρα είναι κάπως ανούσιο. Ανούσιο αν θες να μιλήσεις στα πλαίσια τη δημιουργίας. Αν θες να πεις ότι ε, ξέρω, εγώ, η δουλειά μου είναι να φτιάχνω αυτά, δηλαδή κομμάτια βάσει AI... Αυτό ε, ήθελα να πω, τρομερό αυτό όμως. Οκ, ναι. okay, εντάξει. Αυτό η δημιουργία του συνεχώς ανεβαίνει. Ναι, κάτι ναι. καλύτερο. Ναι. Ε, αλλά ουσιαστικά πατάει, πατάει ουσιαστικά πάνω σε όλα τα υπόλοιπα. Ε, είναι πολύ περίεργο πάντως και ακόμα ζώντας την αρχή αυτής της εποχής που πλέον το AI είναι κάπως προσβάσιμο για τον κόσμο και μπορεί να τους βοηθήσει σε όλο αυτό το εκφραστικό τους είμαστε στην πολύ αρχή, σίγουρα μπορούμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα να το δούμε όλο... Εδώ ακόμα δεν έχει δύο ο κόσμος επιπτώσεις που είχε η καραντίνα και ο εγκλισμός. Ε, δεν μπορούμε ακόμα να συνειδητοποιήσουμε ότι χάθηκε, έχουμε κάποιο κενό, ένα blip ουσιαστικά. Ε, πόσο, πόσο μάλλον τώρα που με το AI όλα ξεκινάνε και εμένα γενικότερα με εκνευρίζει αρκικά, α, ε, αρκετά αυτό... Ε, ότι όλα ξεκινάνε και είδες πριν πες για τον Φρανκ ε, Σινάτρα εγώ θα, νομίζω θα μου πεις να τραγουδάει Black Sabbath, Yo, η Venom, ή κάτι Βένομ ένα death metal κάπως για να είναι λίγο κάτι πιο να κάνει μεγαλύτερη αντίθεση να, μπράβο, yeah. να, να υπάρχει αντίθεση τρομερή το οποίο όλα αυτά πάντα περνάνε στην αρχή σε τρολιά ή όπως θέλει να το πει ο καθένας το οποίο λειτουργεί πολλές φορές ε, καταπραγεντικά για όλες αυτές τις φας, δηλαδή π.χ. Ε, αν έχει στην κοινωνία κάποιον που θεωρεί αντίπαλο, π.χ. λέω εγώ τον Μιχαλολιάκο τότε και την παρέα του, του Χρυσαυγίτε, ε, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να τον, τον γελιοποιεί, γιατί το γελίο έχει διάφορες, διάφορα απλά. Όταν βλέπει κάτι τέτοιο και τον βλέπει να τον γελιοποιούν, πολλέ φορέ αυτό στον κόσμο λειτουργεί ώστε να τον αποδεχθούν με τα καλά του και τα, τα περίεργα του. Γίνεται πιο οικείο. Ακριβώ. Ναι ενώ σε μερικά πράγματα θα έπρεπε να είμαστε κάθετοι. Γελάμε με ένα χιούμορ το οποίο δεν προσβάλλει κάποιον ή δεν οτιδήποτε. Από την άλλη δεν μπορείς να δίνεις πάτημα. Και αυτό το λέω κουνώντα το μαντίλι και στο λούμπεν και στα υπόλοιπα, τα οποία πολλές φορές θέλοντα και μείνω θέλουνε. Και σε πολλά βίντεο ασκούν με τον τρόπο του κριτική με τα memes και αυτά. Το κατά πόσο αυτά είναι γόνιμα και βοηθάνε τον κόσμο να κατέβει σε μια απεργία, να κατάλαβε να ριζοσπαστικοποιήσει τη συνείδησή του, θα το δούμε αυτό στο, στο μέλλον. Πάντω, δεν βλέπω να λειτουργεί καλά η γελιοποίηση του Μιτσοτάκη και του κάθε καθάρματο. Επειδή μου γενικά το λέω αυτό, τη εξουσία που παίρνει διάφορες αποφάσεις βάρος άλλων, ε, δεν λειτουργεί τόσο καλά, όσο νομίζουν. Σου λέει άλλο, κάνει γνωστό το, το γεγονός όμως. Ναι, όμως όπως είπες το κάνει πιο οικείο, δείχνει κάποια χαρακτηριστικά και λες, εντάξει, τι να κάνουμε. Ξέρεις... Ε, θα το δούμε κι αυτό. Φυσικά δεν μπορούμε να, γίνουμε, να μαντέψουμε πώς θα είναι στο μέλλον ο κόσμος. Ε, ίσως να είναι και στο Terminator 2. Δεν ξέρουμε το Skynet, αν θα έρθει σε λίγα χρόνια ή όχι. Με καταπληκτική ταινία, με μουσικάρα δηλαδή. Βλέπεις, είναι πολύ ωραίο μένο ναι, ναι. το προϊόν. Το έχουμε καταναλώσει άπειρε φορές από μικρά παιδιά. Και δείχνει την επανάσταση του AI ενάντια στο, στην ανθρωπότητα. Στον δημιουργό του. Έτσι. Ε, ωραία ε, Εσύ μέσα στο ταξίδι που έχει κάνει Αυτό το δημιουργικό ε, Γιατί όπως είπες Άκουσες κάτι Σε βάλες σε μια σκέψη Είπες να το προσπαθήσω Είπες να κάνω το επόμενο βήμα ε, Υπήρξαν και συνθήκες για να γίνει αυτό Δηλαδή π.χ. μπορεί πριν από 20 χρόνια Να έχεις ακούσει κάτι αντίστοιχο Στο ραδιόφωνο του που ήταν στα πάνω του Και να μην μπορούσες να, το, να βρεις Έναν εξοπλισμό να το κάνεις Τώρα που το βρήκε, ε, έχεις αναρωτηθεί ποτέ έχεις τρυπάρει με τις σκέψεις ότι η, η ελεύθερη έκφραση, γιατί πάντα μιλάμε όταν αρχίζεις και δημιουργείς, μιλάμε για μία έκφραση, εσύ πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα απελευθερώνει τον άνθρωπο. Όταν λέμε απελευθερώνει, σπάει κάποια δεσμά, κάποιους τείχους που έχουμε σίγουρα όλοι μέσα μας και έξω μας. Ε, πώς το έχεις δει με τον εαυτό σου αυτό, ε, αρχικά θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιος να δημιουργεί ή να συμμετέχει στην τέχνη ε, ουσιαστικά για να εκφραστεί ή να, να ξεφύγει από μια συνθήκη, ένα περιβάλλον ε, ειδικά σε αυτήν την εποχή θεωρώ ότι το πιο απλό δηλαδή να κάτσεις να, να φτιάξεις ένα παζλ ε, να κάτσεις να ζωγραφίσεις να κάτσεις να διαβάσει ένα βιβλίο ε, θεωρώ ότι είναι ένα δείγμα αντίδρασης ε, και το λέω επειδή εγώ θεωρώ, πούμε, ότι είμαι θύμα αυτής της πληροφορίας και του καταναλωτισμού. Ε, δηλαδή, έχω πετύχει πολλές φορές τον εαυτό μου να, να είμαι στο κινητό και γιατί να είμαι τώρα εδώ. Δηλαδή, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, να, να διαβάσω, να καταλαβες. Χρειάζεται λίγο να πιεστείς, είναι αλήθεια. Ε, οπότε, σίγουρα, σε αυτή την εποχή, το πιο απλό που ξεφεύγει κάπως από τη ρουτίνα, θεωρώ, είναι πολύ σημαντικό. Ε, από εκεί και ποιτά, Αν έχεις και τη δυνατότητα Να δημιουργήσεις κάτι ε, Σε βοηθάει ακόμα περισσότερο Να εκφραστείς ε, Γιατί γενικά Η αίσθησή μου είναι Ότι είμαστε οι άνθρωποι αρκετά ακουμπωμένοι να εκφραστούμε Ή δεν θα εκφραστούμε Ή μπορεί να εκφραστούμε και με το λάθος τρόπο ε, Και πολλές φορές μπορούμε να μην ξέρουμε καν, τι, τι είναι αυτό που θέλουμε να πούμε ε, οπότε, η, η δημιουργία βοηθάει, δεν χρειάζεται να καταλάβουν όλοι κάτι. Μπορεί και σου που δημιουργείς να, να μην καταλαβαίνεις το νόημα. Δηλαδή, μου δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη ε, για το ταξίδι στη Σελήνη. Ε, κά, κά, κά, κάτι βίωσα μέσα από όλο αυτό, δεν χρειάζεται να είναι κάτι βαθύ. Μπορεί, δηλαδή, και μόνο οι ώρες που αφιέρωσα και βγήκα από τη ρουτίνα κάποιων πραγμάτων, ε, ή το αποτέλεσμα που μου άρεσε γιατί απαραίτητη προπόθεση είναι αν, να ανεβάσω κάτι να είναι κάτι το οποίο θα μου αρέσει και θα πω θα το ξανακούσω δηλαδή το, το κρίνω σαν ε, ακροατή ας πούμε ε, οπότε όταν φτάνει σε ένα σημείο να, να μπορείς να δημιουργήσεις κάτι από το πιο απλό στο πιο πολύπλοκο σίγουρα σε ένα βαθμό κάπως ξεφεύγεις και εκφράζεσαι χω, χωρίς να είναι, κάτι, μπορεί να είναι κάτι αφηρημένο αυτό δηλαδή δεν είναι ότι Α, ε, έφτιαξα αυτή την ταινία, έφτιαξα αυτό το album, κάτι θέλω να πω. Μπορεί να μην ξέρω κι εγώ τι θέλω να πω. Μπορεί απλά να θέλω να αφιερώσω χρόνο ε, σε κάτι άλλο. Κάτι που απλά μου αρέσει αυτό. Απλά μου αρέσει να το ακούω, απλά μαρέσαν αρέσει να το βλέπω. Πολύ ωραία. Θα έλεγε ένα φίλο εδώ βουτυγμένοι στη ματιότητά μα, προσπαθούμε να ανασάνουμε λίγο, ξέρεις... Το είπε, πολύ ωραία ότι κάτι να πω, θέλω κάτι να πω τώρα, δεν ξέρω αν θα το πω, άτσα, αλλά αν θα το πω, θέλω να αφήσω και εγώ το στίγμα μου. Υπάρχω και εγώ ανάμεσά σας. Θέλω να δείξω το χρώμα μου, να σας δείξω πώς μυρίζει ωραία, πώς όλο αυτό το κύκλο. Ε, είναι κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα είναι κομμάτια του ανθρώπου και σίγουρα όπως λες ότι να φιερώσεις κάποιες ώρες είναι, θα το πούμε, επειδή είμαστε και στην εποχή της ψυχοθεραπείας, είναι ψυχοθεραπευτικό να κάτσεις με ένα στόχο, με αρχή μεση τέλος, και να κάνεις κάποια πράγματα και να με σε απορροφήσει η άπλετη κατανάλωση μιμηδίων και όλων των υπολείπων είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ δύσκολο και αυτό το βλέπουμε και ε, με τόση πολύ πρόσβαση στους, σε, σε εξοπλισμό, με τόσα πολλά και πάλι λίγα άλμπουμ βγαίνουν να τα λέμε αυτά Κανονικά θα έπρεπε τώρα να έχει γίνει η έκρηξη των εκρήξεων Δηλαδή σε κάθε γειτονιά να ακούς ε, συνέχεια να, να παίζουν μουσικές ε, Και όμως δεν ισχύει ναι. ε, Βάσει δυνα, δυνατοτήτων ναι, πούμε, ναι, που ναι, υπάρχουν ναι. Ναι, Θα έπρεπε να πεις ότι θα έπρεπε να βγαίνουν συνέχεια μπετόβεν, ας πούμε, ναι, αντίστοιχα Ναι, ναι ναι, ναι. Ε, δεν δε, δε συμβαίνει Αλλά και πάλι εκεί πρέπει να υπάρχει κόσμος Όπως και εμεί εδώ σήμερα να πούμε ότι ο καθένας μπορεί μπορεί να εκφραστεί και δεν χρειάζεται αυτό που θα βγάλει να είναι κάτι το οποίο θα στιγματίσει γενιές. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τον David Lynch που ξεκινήσαμε μέχρι το Blue Peaks ε, στιγματίζουν κάποιες γενιές, πετυχούν κάποια timing, δεν είναι κάθε φορά το ίδιο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε συνεχώς τον ένα με τον άλλον. Κάθε ξεκίνησε και μεγάλος άλλο περιβάλλον, είχε άλλες ευκαιρίες... Δεν είναι και ο καπιταλισμό τόσο φιλικό για του ανθρώπου που θέλουν να εκφραστούν. Ο καπιταλισμό είναι φιλικό ώστε να παράγει εμπορεύματα για να καταναλώνουν οι υπόλοιποι. Εάν ένα μεγάλο σκηνοθέτη στην εποχή αυτή που ζούμε τώρα, ένα David Lynch, ήθελε να βρει δουλειά και τον βάζα να δουλέψει σε μια παραγωγή στο Netflix, δεν θα έβγαζε το Twin Peaks. Θα βγαίνει κάτι έφεπτο κάτι το οποίο θα το έκοβε, θα το έκοβε γύρω-γύρω τι του, ώστε να γίνει ωραίο, έτσι, κάτι το οποίο μπορεί να δούνε. Ε, χωρίς να συμβαίνει χωρίς να ισχύει, ότι, ε, ισχύει αυτό 100% που λέω θα μπορούσε κάποιος να ξεχωρίζει, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί στην εποχή του θεάματος μαθαίνουμε όλοι να καταναλώνουμε ασύστολα και δεν ουσιαστικά δεν καταναλώνουμε εμείς μας καταναλώνει το ίδιο το θέαμα εμάς όλους. Είμαστε έτσι θεατές οι οποίοι δεν δρούμε και κάποιοι άλλοι επιλέγουν ότι θα δράσουμε σε αυτό. Θα κάνουμε και εμείς Οκ, okay. έκανε μελιές πριν από 120 χρόνια. Ε, πόσα χρόνια πριν την έκανε τη, την ταινία? Το 1905 ή 1902-1905. Πριν ναι. από 120 ναι, ναι, χρόνια, ναι, ναι, χρόνια ναι. έκανε αυτή την τρομερή ταινία με τα κοστούμια του και τα σκεφτόταν τώρα αυτός Πού να ήξερε τι θα γίνει μετά από 120 χρόνια. Ότι ο Παναγιώτης από το Περιστέρι θα έφτιαχνε μουσική πάνω στο άλμπουμ του και θα το συζητάγανε σε ένα διόφωνο στο κέντρο της Αθήνας. Παρασπέτως βλέπουμε πως η δημιουργία ταξιδεύει, πως το μήνυμα της έκφρασης ε, το δίνει δίνουν στον άλλον, σα σκητάλι και νομίζω ότι καθήκον του δημιουργού είναι να παίρνει το μήνυμα και να το μοιράζει και αυτό, να το δίνει. Ε, ωραία. Θέλω να σας αρέσει και κάτι άλλο πριν πάμε στο επόμενο, ε, στο επόμενο διάλειμμα. Ε, είπαμε διάφορα πράγματα για τη δημιουργία, είπαμε διάφορα πράγματα για τις μουσικές. Τώρα, εσύ βλέπει στο σήμερα υπάρχει κόσμος, βλέπεις τον κόσμο να έχει την ανάγκη να να ακούσει ρε παιδί μου κάτι, κάτι διαφορετικό, κάτι που θα είναι πιο πολύ από τα κάτω. Δεν το πλασάρουνε τα mass media, δεν θα δεις ποτέ, και όχι μόνο για τον Blue Peaks, δεν θα δεις ποτέ κάποιον δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο, θα το δώσω το παράδειγμα με το Lex μέχρι να φτάσουμε στο σημείο ένα τύπος από τη hip hop σκηνή, η οποία εδώ να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η rap, τα τελευταία πέντε χρόνια είναι πιο εμπορική μουσική αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Άρα μέχρι η ράπ να γίνει να το πούμε mainstream, γιατί δεν ξεκίνησε καθόλου mainstream σε ένα σε κάτι club που έπαιζε στο απέναντι στον Ατλαντικό. Ε, μέχρι κάποιο να πετύχει το timing, να εκφράσει πολύ κόσμο, κάποιο ένα παιδί που έχουν ράπ να ε, έχει την ανάγκη πιστεύεις πιστεύει ο κόσμο, να ακούσει τέτοια πράγματα. Σίγουρα υπάρχει ανάγκη. Ε, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει πλέον και ένα κορισμό. Δηλαδή, θα οδηγήσει εκεί. Αναπόφευκτα, θα πα εκεί. Ότι θέλω όσο και να έχει ρομποτοποιηθεί, που σε έναν βαθμό θεωρώ όλοι, ρε παιδί μου, θα είμαστε εκεί ότι θα καταναλώνουμε, θα καταναλώνουμε, δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία ανάλυση. Οπότε, α το ακούσουμε και αυτό, α το ξανακούσουμε. Βαριέμαι λίγο να ψάξω κάτι παραπάνω. Αλλά αναπόφευκτα, θα έρθει ο κορεσμός Οπότε, υπάρχει ανάγκη να ακούσεις κάτι άλλο, κάτι φρέσκο, κάτι που. Δεν είναι στη νόρμα την καθιερωμένη όπως είναι αυτό που ακούς τώρα. Αυτή η ανάγκη υπάρχει. Και υπάρχει πάρα πολύ και ανάγκη από την πλειοψηφία του κόσμου ε, να ιεροποιήσει κάποιον. Δηλαδή, είναι ωραίο story ότι ξεκίνησα από τα χαμηλά και να πω έφτασα. Είναι, είναι story που πιστεύω συγκινεί, που ακόμα ε, κάνει την πλειοψηφία των ανθρώπων ε, να το σκέφτονται πιο πολύ. Να δίνουν πιο πολύ σημασία σε κάποιε τέτοιε περιπτώσει. Ναι, ισχύει νομίζω και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Ε, και δεν είναι, είναι το επόμενο βήμα από αυτό που ζούσαμε πιο παλιά με το μεσιανισμό, με το καθένα να είναι μεσία, κάποιο να μα σώσει, κάποιο από εμά να μας εκφράσει. Έτσι. Ε, βέβαια, πάντα λέμε εμεί και καλούσαμε κόσμο ότι οκ. Okay, Αφού το έκανε ο Λέξ, μπορεί να το κάνει και εσύ, άτσαλα. Δεν θα χώσει τι ίδιε ρήμε. Δεν θα γεμίσει και εσύ γήπεδα και στάδια, δηλαδή μέχρι να τον αναφέρουν και στα. Ε, μέχρι στη Βουλή, ξέρω κι εγώ. Ναι, Κατάλαβε. Εντάξει, εκεί πέρα φτάσαμε, θεωρώ, στο. Όχι στο πικ, γιατί έχουμε φτάσει πάρα πολλέ φορέ. Χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκισμού. Ται, ταιριάζει και με τα προηγούμενα που είπαμε. Δηλαδή, το πώ η τέχνη. Η έκφραση, πιο σωστά. Πώς εργαλειοποιείται, πώς φτάνεις σε ένα σημείο να, να την χρησιμοποιήσεις και να την κρίνεις πολύ επιφανειακά. Είναι, το είπε, η λέξη λαϊκισμός καλύπτει ακριβώς αυτό που... Ε, θεωρώ είναι, είναι, είναι μεγάλη κατάρα, δηλαδή κάθε τι ωραίο αν μπει ο, ο λαϊκισμός, δηλαδή ο τρόπος σκέψης που θα το εργαλειοποιήσει με έναν άλλο σκοπό, θα το κάνει, ταιριάζει εδώ πέρα και αυτό που λέγαμε ότι ε, να γελιοποιήσεις ε, να, να τους φασίστες οπότε τους κάνεις πιο οικίους Θεωρώ, το πράγμα ταιριάζει ο λαϊκισμός δηλαδή το, το κάνεις ανέκδοτο τον ένα παράδειγμα ε, γενικά τα κάνεις όλα μιμ τα κάνεις ανέκδοτα και χάνεις και την ουσία γίνεται μετά πολύ επιφανειακό όλο αυτό οπότε ασχολείσαι και με, και με άλλα θέματα κατά επέκταση πολύ επιφανειακά έτσι θα πάει, δηλαδή, αν αντιμετωπίσεις ένα θέμα χιμωριστικά, έτσι θα πάει και στα υπόλοιπα. Ισχύει, ισχύει. και το, και το παραδείγμα που έδωσες και αυτά που είπαμε, στην τύχη των είπαμε το λέξη, υπάρχουν και άλλοι που ναι, έχουν, ναι, ένα φέρανε ναι. κόσμο ρε παιδί μου και οι λογοτιμήσεις έχουν κάνει ε, μεγάλη δουλειά σε ενώ... Συζητάει ο κόσμος, η νεολαία ρε παιδί μου, για αυτούς, ότι εντάξει και δεν είναι τόσο mainstream, ξέρεις. Ε, είναι και αυτοί κάπως ε, πιο λαϊκά παιδιά. Ε, έχουν τα αντέρχια του και αυτά. Ε, και υπάρχουν και αυτοί που λένε φυσικά ότι το νέο punk είναι αυτό το underground hip hop. Εσένα πώς φαίνεται αυτό. Θα, θα μπορούσε από την άποψη... Εντάξει, <Διλάξτε>, θεωρώ ότι είναι ό,τι εκφράσει τον καθένα. Θα μπορούσε. Λοιπόν, ε, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα πάμε να ακούσουμε... Παλέπ την εποχή των ηττημένων ε, ε, ένα ή μάλλον δύο θα μου επιλέξεις. Να πάρουμε λίγο χρόνο. Ε, λοιπόν, τι λέμε. «Η χειρότερη είναι διψασμένη για νίκες». Και, αυτό το θυμάμαι σίγουρα, και ένα άλλο, Παναγιώτη. Να, να σου προτείνω κάποιο, ε. Ναι, ναι. Ε, μπορούμε και το, αν θυμάστε, φίλοι μου, που πρότεινε και πριν. Ωραία. Το οποίο ταιριάζει και με το κλείσιμο της τενίας, Ωραία. Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε δύο κομματάκια back to back. Δύο κομματάκια. Δύο κομμάτια back to back από την εποχή των ετοιμένων. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τρίτο κομμάτι τη εκπομπή. Οι καλύτεροι δεν πιστεύουν πια σε τίποτα και οι χειρότεροι είναι διψασμένοι για νύχες. Οι χειρότεροι είναι διψασμένοι για νύχες. Δηλαδή δεν θα έρθεις. Είγαινε <συγχνώ> εσύ Τρίτο κομμάτι της εκπομπής Παρίας Πάντα δέμε με τον Παναγιώτη Blue Pix ε, στα καλλιτεχνικά Είπαμε, σε βρίσκουμε παντού YouTube, Spotify Ναι, ναι, σε όλες τις πλατφόρμες ε, Το βασικό σίγουρα το Spotify και το YouTube Θα δούμε, έρχεται και για το Παρία Spotify ε, Να φοβάστε δηλαδή ε, Θα έρθουν ε, και σαν ε, να ακούτε podcast ε, το ο οποίος ξέρετε ασχολείται με διάφορα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Ε, σήμερα θέλαμε να κάνουμε μια παρουσίαση του Trip to the Moon, του Ταξίδης Σελήνη. Θέλαμε να μιλήσουμε για την έκφραση για όλα αυτά που πάμε πριν. Τώρα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι... Πάμε σε μια άλλη ιδιαίτερη δημιουργία. Όπως είπες, ήταν η πιο ιδιαίτερη σου στην αρχή. Είναι η μουσική πάνω στο ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια το ατρόμι του. του. Όπως θέλετε κύριε Μπαμπινιώτιδες, με πεςτε να με φάτε. Ε, πάμε σε αυτό και θα σου πω... Πώς ξεκίνησε, πώς ε, ήθα να σου μιλήσει... Δεν δε, δε ξέρω πώς... Ε, για να πάμε και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γειτονιάς που θέλουμε να πούμε... Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Ε, τα θυμάμαι όλα <laughs> με απίστευτες λεπτομέρειες. <laughs> ε, δηλαδή θυμάμαι το, πότε, πότε ήρθε και το, το, το μήνυμα... Πότε μου σάλθηκε το μήνυμα... Ε, Ήταν μέσα στο Σεπτεμβρίου του 2018... Ε, που μου στέλνουν μήνυμα τα παιδιά... Ε, πώς λένε στο μαχαιρό βγάλι, πάμε να φτιάξουμε κάτι όμορφο <laughs> ε, Ήταν αυτό, ήταν αυτό το πράγμα ε, Οπότε μου λένε την ιδέα Ρε εσύ το εντάξει, τι να, τι να σου πω ήταν, ε, ήταν αδιανόητο Θεωρώ ότι είναι όντως κάτι που ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει Το ότι συμμετείχα σε αυτό το εγχείρημα ε, αυτό που σου είπα σαν ιδέα ξεκίνησε από τα παιδιά, δηλαδή το σκηνοθέτη, το χρυσό το καρτέρι και παιδιά του συνδέσμου, εκεί το καλοκαίρι του 18. Οπότε λίγο καιρό αργότερα μου στείλανε, ε, επειδή γνωριζόμασταν ε, σαν περιστηριότητα, σαν ατρομηταί, ε, αν μπορώ να συμμετέχω και να βοηθήσω. Ε, εντάξει, μέσα σε ένα νοσεκόντ δεν, δεν χρειάστηκε καν κάποια παραπάνω σκέψη. Ε, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορώ να πω για το ντοκιμαντέρ το Δηλαδή το κομμάτι της μουσικής είναι, είναι ελάχιστο που, που έχω να πω Είναι ένα εγχείρημα, ε, ε, ε, είναι μια ιδέα Βασικά, είδες, χάνω τα λόγια μου για <laughs> το ντοκιμαντέρ είναι είναι βασικό γιατί ρε, εσύ φαίνεται... Ε, το ότι όντως είναι κάτι δυνατό και θες να το αποτυπώσεις και εσύ στο μήκος του και είναι ναι, πολύ δύσκολο. γιατί Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με το σκεπτικό, ότι η ιδέα είναι πάνω όλα. Οπότε όσοι συμμετείχαν σε αυτό τα έκαναν όλα για την ιδέα να δημιουργηθεί το δοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια το τρομή του το οποίο προφανώς δεν είναι, δεν είναι το ποδόσφαιρο το θέμα. Είναι ότι είναι ένας σύλλογος που ιδρύθηκε στο Περιστέρι. Οπότε αυτόματα αφορά και την ιστορία του Περιστερίου. Και το πώς εξελίχθηκε. Πώς εξελίχθηκε ο σύλλογος παράλληλα με την ιστορία της πόλης. Ε, πάρα πολύ ιδιαίτερο και, και η ιδέα και το γεγονό ότι... Η ομάδα του ντοκιμαντέρ είναι πιστή σε όλες τις προϋποθέσεις που έθεσε εξ αρχή. Ε, δηλαδή, καμιά βοήθεια, καμιά χρηματοδότηση, καμιά χορηγία, τίποτα. τίποτα Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ένα αδιανόητο εγχείρημα. Εγώ τουλάχιστον, Ελλάδα νομίζω σίγουρα, άμα έχει γίνει κάτι τέτοιο, θα το γνωρίζαμε, θεωρώ. Ε, στο εξωτερικό δεν γνωρίζω, αλλά να ξεκινήσει κάτι από... Του ίδιου οπαδούς και φιλάθλους ομάδας και να δημιουργηθεί και να βγει ένα πολύ άρτιο αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι πρόχειρο που βγήκε. Δηλαδή, ε, με, ναι, μέσα... δεν ήταν ένα βιντεάκι YouTube, αυτό δεν... κάτι... Μιλάμε τώρα για μια, μια ταινία, δύο μισή ώρων. Ήταν πολύ άρτιο αποτέλεσμα. Εδώ να πούμε ότι για όσους δεν έχει δει, δεν χρειάζεται να σε από το περιστέρι για να δει την ιστορία. Γιατί, εντάξει, εγώ θα το πω ότι υπάρχουν και άλλες οι γειτονιές, δεν θα πω τώρα για πολλές προσφυγικές αλλά υπάρχουν και άλλες γειτονιές οι οποίες είχαν ίδιες διαδικασίες στο εσωτερικό τους ε, όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή εδώ και 100 χρόνια και πολλοί θα δουν πολύ κοινά πράγματα και εντάξει Α, εντάξει, φυσικά δεν επιτρέπεται για κάποιον που έχει γεννηθεί στο περιστέρι να μην δει, δι, έχει δει τον ντοκιμαντέρ επειδή υποστηρίζει κάποια άλλη ομάδα, έτσι, είναι εντελώς αστείο και φεδρό γιατί, όπως πες βιώνεις και βασικά βλέπεις την ιστορία της γειτονιάς ε, η οποία προχωρά ταυτόχρονα και επειδή το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο ε, είναι από τα πιο δυναμικά κοινωνικά φαινόμενα παγκοσμίω. Ε, μην ξεχνάς ότι και μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες σε πολλές χώρες του κόσμου ήταν καθαρά ε, ταξική επιλογή η κάθε ομάδα, τι, τι ομάδα υποστηρίζει κουλουπού. Ε, πάμε εμεί εδώ στα δυτικά προάστια, στα, υπο, στα υποβαθμισμένα προάστια στα προάστια που ξεκινήσαν από σκουπιδιάρε, σε προάστια που ξεκινήσαν από παράγγες. Ε, με ανθρώπους που ήρθαν ως πρόσφυγες από μια καταστροφή, σε ανθρώπους που φέρανε μια άλλη κουλτούρα. Οι άνθρωποι αυτοί όταν ήρθαν δεν τους δεχτήκαν όλοι με ανοιχτές αγκάλες, δεχτήκαν ρατσισμό, έτσι, να, να τα λέμε αυτά. Ε, πρόσφυγες ήταν και αυτοί, ε, εσωτερικοί, εντάξει, όχι ακριβώς, ε, το ντοκιμαντέρ ήταν ε, κάτι τρομερό και αυτό ήθελα. Ε, για να αστερίσκο μπήκα στην κουβέντα και με πιάνει και εμένα το τέτοιο. Ότι δεν γίνεται και να μην. και αλλού να έχει γεννηθεί, να, να μην δει μια τέτοια ε, αστιγραφία, βιογραφία, ε, κάτι το οποίο καλύπτει. Ε, με πολλές πλευρές και πολλές αποχρώσεις ε, κοινωνικά και πολιτισμικά μια γειτονιά δηλαδή είναι σαν ε, έχει στοιχεία κοινωνιολογικά, ανθρωπολογικά έχει τα πάντα μέσα ε, τι γίνεται να μην το έχει δει ή να μην το έχει βάλει στο watch list να το δεις τι είναι, δυο μισή ώρες τι θα έχεις κάνει σε δυο μισή ώρες δυο ώρες TikTok αδελφέ δες μια δουλειά με διαλύματα ε, και μετά να τη συζητήσουμε. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Ενώ και εγώ σαν εκπομπή. Αν υπάρχει κάποιο κάποιος που μου πει άκουσα την εκπομπή και θέλουν να το συζητήσουμε γιατί αυτό, ναι, έχει και αρκετά μεγάλο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Έχει ένα κομμάτι το οποίο σου εξηγεί ε, μέχρι και πώς ήταν οι διαδικασίες της δημιουργίας των πρωταθλημάτων ε, των εθνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου δηλαδή έχει και ζουμί και σε άλλα επίπεδα δεν είναι απλά okay. είπαν κάποιοι άνθρωποι θα κάνουμε μια ομάδα ποδοσφαίρου θα έχουμε το αστέρι όλα αυτά είναι ωραία τα ρομαντικά φτάνει μέχρι το σήμερα Έτσι. οι προεκτάσεις του είναι τρομερές και μπορεί δημιουργή, π.χ. λέω εγώ τώρα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω και αυτά με αγάπη το λέω, να μην έχουν καταλάβει ακόμα όλες τις προεκτάσεις και τη, τη, την ολότητα του ζωντανού του πράγματος ε, αυτού του ντοκιμαντέρ. Θεωρώ ότι είναι, είναι αυτό που λέμε κληρονομιά. Δηλαδή, ε, είναι κάτι το οποίο θα μείνει για χρόνια και είναι ένα ιστορικό δοκουμέντο. Δηλαδή, μετά από χρόνια, βλέποντα το ντοκιμαντέρ, Πιστεύω ότι μαθαίνει μα, μαθαίνεις ιστορία, ε, δηλαδή η έρευνα που έχει γίνει ε, είναι τρομερή. Δηλαδή τα παιδιά της ομάδας του Κιμαντέρ, φτάσαν σε σημείο να, να βρούνε τα πρωτότυπα αρχεία της ίδρυσης. Είναι, είναι συγκλονιστικό αυτό, δηλαδή... Δεν ξέρω αν εγώ το βλέπω έτσι, αλλά είναι, είναι συγκλονιστικό το, ότι, το τι έρευνα έγινε, το, ότι δεν υπήρχε προχειρότητα 0% είναι πάμε, να πάμε θα πάμε όπου χρειάζεται, δηλαδή πραγματικά θα το εξαντλήσουμε ε, ούτω ώστε να γραφτεί σωστά η ιστορία, έτσι όπως πρέπει. Γι' αυτό έγινε τρομερή δουλειά. Και δεν το λέω, αυτό που θα πω, δεν έχει να κάνει με κάποια μετριοπάθεια, αλλά όντως πιστεύω, η μουσική είναι ένα δευτερεύον στοιχείο... Ω, τώρα θα πάμε και στη μουσική, γιατί... Είναι ένα δευτερεύον στοιχείο όμω, δηλαδή... Το ντοκιμαντέρ και όλη αυτή η ιδέα γύρω από το ντοκιμαντέρ είναι πιστεύω πάνω από Ήταν δηλαδή η, η ομάδα, θα επανέλθουμε και λίγο σε αυτά που λέγαμε πριν για την έκφραση, για, την, για το πόσο ριζοσπαστικό είναι κάτι, για την αντίδραση. Θεωρώ ότι περικλεί όλα αυτά. Το ότι δημιουργήθηκε μια ομάδα η οποία, η οποία ήταν τόσο πιστή Στι προποθέσει που έθεσε εξ αρχής και πορεύτηκε με βάση αυτές. Και μιλάμε για μια ομάδα που ε, δηλαδή δεν είχε κερδίσει τίποτα από αυτό. Θα, θα σου πω οικονομικά ή ναι, ναι, ναι. οτιδήποτε έτσι. Ήταν όλα αυτά για την ιδέα. Και όπως και... Για την πόλη και τη φανέλα. Αυτό ακριβώ. Αυτό ήθελα να πω. Ε... Έχει γράψει εδώ ένα φίλο ότι η αξία τη πάρουσας δημιουργία ξεπερνά τα στενά όρια των κινηματογραφικών προϊόντων και παραγωγών, στέκεται μόνο του σαν μια πολετή ιστορία τη γειτονιά. Εκεί που ακαδημαϊκές και καλλιτεχνικέ προσπάθειε ε, τι περισσότερε φορέ αποτυγχάνουν να αποτυπώσουν μια ανθρωπίνων συναισθημάτων, το ντοκιμαντέρ αυτό είναι εδώ ζωντανό και μπορεί να κοιτά στα μάτια τόσο, ένα τόσο δυναμικό κοινωνικό φαινόμενο όπω το ποδόσφαιρο από τη δημιουργία τη ομάδα ω και το σήμερα. Έτσι. Ε, συμπυκνωμένα ε, και τώρα πάμε στη μουσική. Πώς το έζησες, ε, πώς ήθελες να είναι σου. Η μουσική κράτησε όλο αυτό το, το διάστημα της δημιουργίας, των να ιδέων κοντά στα δύο χρόνια. Ε, Πόσα μουσικά χωτήρια. κομμάτια. Άθιμα με καλά είναι 33. Είναι 33 νομίζω. Ε, στην αρχή υπήρχε μια δυσκολία, επειδή ήταν και η πρώτη φορά που, που έκανα ένα τέτοιο είδο, ε, soundtrack δηλαδή. Πώς ξεκινάμε, ε, ένας προβληματισμός και μια ανησυχία θα κουμπώσει, αλλά θεωρώ ήταν μέχρι να γίνει η αρχή. Ε, και επειδή υπήρχε πολλή πιστοσύνη από την ομάδα, και επίση εγώ συνέχισα μια επικοινωνία με το σκηνοθέτη, τον Χρήστο. Οπότε με βοηθούσε και να με οπότε να μου δώσει κάποιε εικόνε για ιδέε. Ψίχα... Ήταν μέχρι ξεκινήσει, οπότε μετά μπήκε σε μια ροή. Ε, θεωρώ ότι για τη σύνθεση υπήρχαν δύο τρόποι. Δηλαδή, ο ένα ήταν ε, να, να γίνει κάποιο τρο... κατά κάποιο τρόπο παραγγελία από τον Χρήστο: ότι ξέρει τι θέλω, ένα μουσικό θέμα που να συνδυάζει αυτή τη σκηνή, θα έχει αυτή τη θεματική. Οπότε πήγαινα κάπω έτσι, το σκεφτόμουν κι εγώ και το βλέπαμε μαζί με το Χρήστο. Ένα άλλο τρόπο ήταν εγώ μόνος μου να μπαίνω σε μια διαδικασία με βάση γυρίσματα που έχουμε κάνει ή περίπου να ξέρω πώ θα πάει η θεματική, να δημιουργώ θεματικη να πράγματα, να τα στέλνω στο Χρήστο και να μου λέει εκείνο άμα θέλει να αλλάξουμε κάτι. πότε κάπως έτσι πήγαινε. Και αυτό πήρε, όπω είπε, περίπου. Ε, περίπου δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Ναι. Okay. Να, να ξέρει ότι το πρώτο σημαντικό είναι το ότι. Πραγματοποιήθηκε γιατί τα περίπου το 80% των project που ξεκινάνε έτσι ειδικά από τα κάτω σε εισαγωγικά το λέω από mm -hmm. τα κάτω και από τα κάτω πολλές φορές σημαίνει χωρίς μεγάλη χρηματοδοτήσει από κάποιον ε, που θα έρθει να σου βάλει φυσικά αυτός που θα τα σε χρηματοδοτήσει θα έρθει να σου βάλει και κάποια πράγματα μέσα ή να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις ή να κατευθύνει. Ε, ε, το, το πρώτο και το σημαντικό είναι ότι πραγματοποιήθηκε ότι ε, γέμισε τα σινεμά της γειτονιάς και το ότι υπάρχει ελεύθερο πλέον ε, στο διαδίκτυο για όλους και για όλες ε, για να σκρατήσει η ντροφιά έτσι, με, και, το σημεριν, και τη σημερινή Παρασκευή έτσι, με την Παντσέλινο νομίζω θα ήταν μια καλή ε, επιλογή. Ε, τι μουσικές, τι... Ε, τι επέλεξες ε, μας με το σκηνοθέτη να παίξεις... Ε... Πώς θα κινηθούμε δηλαδή, τι θα ταιριαζέ στο... Ναι, τι... τι ήτανε beat, ήταν προς το hip hop, ήταν πιο μ, πειραματικό. Ε, σκεφτήκαμε ότι μας τρέχει πιο πολύ να δημιουργηθεί ατμόσφαιρα. Ε, επειδή θα υπήρχαν και συνεντεύξεις, σίγουρα κάποιες μουσικές να λειτουργούν σαν μουσικό χαλί... Ε, από εκεί και έπειτα σίγουρα θα υπήρχαν κάποιε σκηνές που θα ήταν πιο δυνατές. Σε κάθε περίπτωση έπρεπε η μουσική να ταιριάζει. Ε, όπως ε, αναφέραμε και στην αρχή, όλη αυτή η ιδέα, το, το project, ξεκίνησε το 2018. Ε, οπότε, εγώ παράλληλα προσπαθούσα να επικεντρωθώ, δηλαδή είδα και ντοκιμαντέρ, να, να, δω, να πάρω ιδέες, να δω πώς μπορεί να σταθεί η μουσική, πώ μπορεί να συνδυαστεί. Ε, οπότε, εντάξει, και με βάση ερεθίσματα και επιρροέ που έχω κινηθήκαμε σε αυτό το ύφος, τώρα είναι και αυτό λίγο δύσκολο πιστεύω να το προσδιορίσω ε, Σίγουρα έχει στοιχεία synthwave μέσα, σίγουρα έχει τέτοια στοιχεία, ε, Θεωρώ ότι έχει χαρακτηριστικά soundtrack Οκ. Okay. Είναι ηλεκτρονικό, ορχιστρικό. Ηλεκτρονικό, μπράβο. αυτό ναι. αυτός είναι όρο όρος που ταιριάζει σίγουρα. Και είναι κοντά, έτσι είναι ένα άκουσμα για, για ντοκιμαντερά που υπάρχει μια διαδικασία, όπως είπες. έκάτσε, είδες κάποια άλλα, είδες ίσω κάποια ντοκιμαντερά που σου σουάρε... άρεσε η μουσική επένδυση, δεν ξέρω πώ το λέμε, το ντύσιμο της μουσικής. Ε, και ήταν ε, εξαιρετικά ιδιαίτερη ε, διαδικασία επειδή το έχω δει και εγώ και αρκετές φορές ε, και αυτό πετυχημένο ενώ ε, θα, θα μου πεις θα μπορούσα να σου πω στον αέρα ναι μπορεί να στο το έλεγα ότι δεν μου άρεσε δηλαδή, τώρα γενικά να μπορούσα να σου πω ότι αν επέλεγες να παίξεις ε, black metal ή jazz ρε παιδί μου σε κατέ και θα λέγα ότι οκ, okay, κάτι κάπως το χάσαμε <laughs> λίγο δεν έχω δει πουθενά στο περιστέρι να παίζει jazz ε, κάπως ίσως μπορεί να έπρεπε δεν ξέρω αλλά δεν νομίζω ε, το αποτέλεσμα ήταν άρτιο και όπως, πε, όπως πες πριν ότι όπως το είδες ότι καμία προχειροδουλειά καμία 100% πήγαν όλα καλά έτσι το ίδιο ισχύει και για τη μουσική δηλαδή η δουλειά ήταν άκρος επαγγελματική και το επαγγελματική, το λέω χωρίς εγώ να πολυψύνομαι με τους επαγγελματίε και με όλα αυτά, δηλαδή ούτε και εγώ είμαι επαγγελματίας ρεθνόκος παραγωγός, ε, καταλάβεις, είμαι εδώ, μεταφέρουμε ένα μήνυμα, έχουμε το μέσο και δημιουργούμε μια σχέση με τον ακροατή. Έτσι το επαγγελματικό λέω, το λέω σαν άρτιο αποτέλεσμα, σαν ένα αποτέλεσμα που θα τα ακούς και δεν το έχει κάνει ένα πιτσιρικάς με το AI του στο κινητό του, με ότο τυν, ακούγοντας τραπ ταυτόχρονα. Δεν κατάλαβες ναι, κάτι ναι. τρομερά κακό. Ε, σίγουρα και η μουσική θέλαμε να είναι πρωτότυπη. Δηλαδή το να είναι πρωτότυπη μουσική τέργαζε με όλο το εγχείρημα. Να μην χρησιμοποιηθεί κάτι, κάτι άλλο. Πολύ ωραία. Ε, λοιπόν, μπαίνουμε. Μόλι ήρθε και. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, ναι, ναι, ναι, είσαι μέσα. Καλώ τα παιδιά. Καλώ τα δικά μα τα παιδιά. Είδε και το Cy Vibes εδώ. Βγήκαμε εδώ, Μόλι ε, που μιλάγαμε για το ντοκιμαντέρ. Γιατί... <laughs> είσαι κατάλαβα. Ιστο και εσύ. Προσλαμβάνεσαι. Ε, λοιπόν. Τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι, εντάξει, το ντοκιμαντήριο το βρίσκεται, η μουσική υπάρχει ξεχωριστά, στα soundtrack... Ε... Ναι, υπάρχει και η μουσική και αυτή στο Spotify, όπως σε όλες τις πλατφόρμες βασικά της μουσικής, και Bandcamp και, και, και πολύ σωστά και, και στο YouTube. Υπάρχει η μουσική, ναι. Τέλεια, τέλεια. Ε, δεν νομίζω να σε έχει πλησιάσει κάποιο άλλο για το κειμενικό τη ομάδα. Υπάρχει κλειστό συμβόλαιο ακόμα. <laughs> ε, έλεγα σαν παιδιά τι προάλλες ε, με πλησιάσαν ε, να παίξω που ζού και με τον Μπέζο και τον παρτζόκα. <laughs> αλλά ναι, έχουμε συμβόλαιο ακόμα. Δεν... <laughs> ναι, δεν θέλω να σχολιάσω για τον παρτζόκα <laughs> γιατί θα γίνει εντελώ. <laughs> Έχει κάνει τρομέρε προσπάθειες το τελευταίο καιρό Να πει ότι Παι, παιδιά προσπαθώ το παλεύουν Να μην είμαι και να είμαι προπονητής ε, Είναι ικανός όμως Αν ναι για τώρα έχουν τα 100 χρόνια Αχ κάνανε α, Κάνανε αυτό το σποτάκι Με τα μπουζούκια Έχεις δίκιο ναι, που Τώρα το κατάλαβα το reference Τρομερό Δεν πειράζει ε, Ίσως κάποιοι μερακλείδες ολυμπιακοί Να κάνανε κάτι αντίστοιχο Για την ομάδα δεν ξέρω Μην ανέξουμε αυτό την κουβέντα. <χι> Δεν δηλαδή, δηλαδή, θα πάει πολύ καλά Εντάξει <Δεν> θα μας περιμένουν από κάτω Δεν έχει Μπήκε εκείνη Οκ Λοιπόν ε, Εγώ λέω να πάμε στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα Να, να μου πεις ε, να ακούσουμε δύο ή τρία κομμάτια Από το ντοκιμαντέρ Και μετά να πούμε στο τελευταίο κομμάτι Για πες Άψογα e, λοιπόν θα έλεγα να ξεκινήσουμε με ο Δό Τέλεια μέσα. Είναι το πρώτο κομμάτι. Και είναι ο και πολύ. Δεν την έχει περπατήσει, δεν ξέρω. <laughs> <laughs> και αυτό. και Επίση είναι πολύ συμβολικό. Είναι η πρώτη σκηνή του ντοκιμαντέρ. Και δηλαδή, εγώ θυμάμαι στην Πρεμιέρα όταν μπήκε η πρώτη σκηνή με τα παιδιά που παίζουν εκεί στη Κρέσνα. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιούμε όλοι ότι είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, το, αυτό πραγματοποιήθηκε. Αυτό. Και εντάξει, σου λέω, είναι πολύ τιμητικό το ότι μου έγινε αυτή η πρόταση να μπω στην ομάδα και να συμμετέχω. Είναι, είναι εντάξει, δεν το ξεχάσω ποτέ. ποτέ παντός... Ταιριάζει πολύ αυτό το κομμάτι, είναι αφιερωμένο στην ομάδα. Χωρί να είμαι από την παραγωγή και την ομάδα, εγώ νομίζω ότι και ήδη θα λέγαν ότι ήταν τιμή του που συμφώνησε και ήσουν μαζί του. <laughs> είμαι σίγουρο γι' αυτό. Σε <laughs> τιμιέ. <laughs> ναι, ναι. ε, να ευχαριστούμε, ξέρει. Λοιπόν, και για παίζουμε κι άλλο ένα. Παλμός. Ε... έτσι λίγο πιο, όχι ε, θα, μπορούσε, θα μπορούσαμε και το κλείσιμο, μια αγάπη μέχρι το άπειρο Ωραία, ψ, ψ, ψ, ψ, ψ, ωραία Τέλεια, λοιπόν πάμε να ακούσουμε αυτά τα δύο κομμάτια Και θα επιστρέψουμε να πούμε κάποια τελευταία έτσι, πραγματάκια Και να δώσουμε τις κιτάλεις στο Sci-Vibes Πάμε να ακούσουμε τη μουσική, πάμε να ακούσουμε το πρώτο και το τελευταίο κομμάτι του 100 χρόνια Ανδρόμητος το λοιπόν, ακούσαμε back to back την οδό κρέσνας και το πρώτο κομμάτι του soundtrack του ντοκιμαντέρ χρονιά για τον Αντρόμητο» και το τελευταίο «Μια αγάπη μέχρι το άπειρο», έτσι κλείνει το ντοκιμαντέρ Έχουμε εδώ και το, όπως καταλαβαίνετε, και το δημιουργό του soundtrack αυτού Και μετά από αυτές τις πάσες που έχουμε, έχουμε μιλήσει Έχουμε ακούσει αρκετά για την εποχή των, των ειτημένων Έχουμε ακούσει, νομίζω, ακούσαμε τρία κομμάτια Ακούσαμε ολόκληρο το ταξίδι στη σελήνη Μιλήσαμε για έκφραση, μιλήσαμε για AI, για δημιουργία ε, Είπαμε πολλά πράγματα ε, Φτάνοντας στο τέλος, πράγματα που θα μπορούσα να τα χαρωτήσει στην αρχή Αλλά στην αρχή το, η φάση μας ήταν να μιλήσουμε για το Trip to the Moon Που ήταν το πιο πρόσφατο σου δημιούργημα και μια και παντσέλινο, και έχουμε να θυσιάσουμε και κάποιου ανθρώπου εξόδου στην ναι. Τώρα θα πούμε ε, για τον ε, ασχηματισμό. <laughs> τώρα μπορούμε να θυσιάσουμε <laughs> κόσμο. Νέο αίμα στο μυαλό. Ο Φιωρίδη υπουργό μετανάστευση και ασύλου. Ναι. Και ο Ηρόδη υπουργό υγεία <laughs> και παιδεία. <γράμος>. Ναι, με, <laughs> με σύμβολο το Τσεκούρι. Ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ο Παναγιώτη, πέμπτο. Πε... Του αγαπημένους καλλιτέχνες, κάποιους που έτσι γούσταρες και σε τους έκλεψες με ένα ωραίο τρόπο, τα ρεθίσματα. Ε, κοίτα, ε, τα πρώτα μου ακούσματα είναι αρκετά συμβατικά, δηλαδή ρογα ακούσματα κυρίως. Ε, αυτό έχει να κάνει και με την οικογένειά μου, δηλαδή αμάξι κασέτες Pink Floyd, Deep Purple... Ε, από την πλάτη του πατέρα μου, από την πλευρά μάνα μου, λίγο πιο ελληνική μουσική, λίγο πιο soundtrack, χαζιδάκι. Ε, αυτό το ύφο. Ε, θεωρώ ότι το συγκρότημα που μπορεί να έχω από την εφηβεία μου σήμερα με τον ίδιο τρόπο, όχι με την ίδια συχνότητα, είναι η Pink Floyd. Τη θεωρώ κορυφή. Πρώτη γενιά ψυχαδέλεια. Κορυφή, κορυφή. Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Ειδικά τα πρώτα του ήταν ξεκάθαροι ψυχεδέλια, όσο είχαν μέσα και το Σιντ Μπάρετ, ήταν. Οπότε εντάξει, σίγουρα θα αναφέρω πρώτα του Pink Floyd... Πιο, πιο εγκεφαλική μουσική κατά κάποιο τρόπο. Ήταν μουσική που. και αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ότι σε βάζει σκέψη χωρί να είναι κάτι συγκεκριμένο. Μπαίνει λίγο έτσι, σε μια σωστρέφεια, νιώθει την ανάγκη να εκφραστεί πάλι χωρί να χρειάζεται να πει κάτι βαθύ ή κάτι τόσο συγκεκριμένο. Ε, έχει μια ροή ίσως που αποσυμπιέζει διάφορα πράγματα που έχουμε μαι, μέσα μα και βοηθάει αυτό. Ε, και επίσης μου άρεσε πολύ και η απλότητά τους. Μπορεί να μην φαινόταν αυτό. Μπορεί να φαινόταν ε, μια πολύπλοκη σύνθεση αλλά υπήρχε απλότητα. Γενικότερα μου αρέσει η minimal μουσική. Δεν, δεν χρειάζεται δηλαδή, κάποια πολύπλοκη σύνθεση. Απλά το πώς θα το μεταφέρει. Δηλαδή, αρκούν τρει νότε, απλά ο τρόπο που θα το κάνει ε, να αγγίζει τον άλλο, να το κάνει τόσο ιδιαίτερο άκουσμα. Ε, πέρα από αυτό, μεγαλύτερο, εντάξει, άρχισα να ανακαλύπτω Joy Division, τέτοια συγκροτήματα ε, και η μουσική των AT, μου άρεσε πάρα πολύ. Deepest Mode, Cure. Γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με synthesizer. Ε, σίγουρα συνθέτε soundtrack. Βαγγέλη Παπαθανασίου, από του αγαπημένου μου. Μαγίστο. Τρομερό. Ε, πλέον συγκροτήματα που μου αρέσουν πιο σύγχρονα, Τα που πούμε. αρέσουν είναι τεράστια παρακαταθήκη. Η ηλεκτρονική ναι, ναι, ναι, μουσική ναι, έχει ναι, βάλει ναι, βάση ναι, ναι, στο. Εντάξει, το soundtrack του Blade Runner γενικά είναι. Είναι εντάξει, αριστούργημα. Ναι, ναι, ναι, δεν είχαν γίνει και πολλά έως τότε με την. με αυτή την κατεύθυνση. Ε, και στο σήμερα. Ε, στο σήμερα. Είναι συγκροτήματα τα οποία πάλι ταιριάζουν με αυτό που λέμε ότι βασίζονται στα trend, βασίζονται στην πληροφορία, στην άπλη πληροφορία και στο πώ καταναλώνει τη μουσική και τη τέχνη. Ε, οι Λευκορώσοι Μόλτσαν Τόμα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και... Μου αρέσουν οι Μόλτσαν Τόμα, αλλά ξέρει ότι είναι, πούμε, ειδικά η Μόλτσαν Τόμα έχουν πάρει ένα. Στα 50 ευρώ στο ριλίζ και τέτοια. <laughs> <laughs> ναι. Ε, ξέρει, είναι, είναι μουσικέ οι οποίε. Ε, Καλό ή κακός θα βασιστούν στο TikTok, θα βασιστούν στα, στα Reels Τα ριλάκια αυτά που, αυτό που θα παίζει θα τώρα βασιστούν εκεί. Αυτό είναι και καλό και κακό. Δηλαδή, βοηθά τον καλλιτέχνη να προμοντάει τη μουσική του Γενικότερα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα, ένα αυθοτικό και ένα αρνητικό Το αρνητικό είναι ότι δίνεται ευκαιρία, το αρνητικό είναι όταν γίνεται κατάχρηση, όταν, όταν είναι μόνο αυτό Δηλαδή, αν να μουσική μόνο για Reels, ε, θεωρώ ότι είναι, είναι λίγο προβληματικό Π.χ. από την πάντα που είπες τώρα έχουμε ακούσει αυτό το κομμάτι το... Αυτό το το σούδνο, ρε, Μέχρι και ναι. στον άλλον που κάνει τηγανητές πατάτες στη φριτέζ έχει βάλει αυτό το κομμάτι Δεν διαβάζει Το ξεχυλώσαν ναι, πούμε, ναι, ναι, ναι. Γίνεται δρόμο. κατάχρηση ρε παιδί μου Οκ ναι. okay. ε, Εντάξει Είδαμε ότι τα minimal και το synth το συνθήνε η βάση σου κάπω. Ναι, ναι. και ο πειραματισμός με το synth Εμμμ τι άλλο, τι άλλο αφήσαμε και δεν κουβεντιάσαμε σήμερα που θέλαμε. Νομίζω ότι τα περισσότερα τα καλύψαμε, αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος. Ναι, κι εγώ πιστεύω αυτά που σκεφτόμαστε να συζητήσουμε, ναι. Και από ό,τι κατάλαβα, είπαμε. θα γίνει κι άλλη μία ε, θα αφαιρωμένη θα... στον ντοκ μόνο, κάτι τέτοιο. Ε, κατάλαβα, ε, όσο έκανα μπάνιο. Πέταξε και... εδώ μια ιδέα, ο Χρήστος που νομίζω είναι πολύ καλή. Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον ε, να τη δούμε κι από πλευράς. δηλαδή. Ε, να ακούσει ο κόσμος τις δύο όψει ή τις τρεις τις περισσότερες όψεις ε, τη δημιουργία της νέας ντοκιμαντέρ από την παραγωγή... Ε, και ο Χρήστος δηλαδή εδώ, κανονικά... Σίγουρα όλα. και αυτό είναι ο ότι ο Χρήστος, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν... ο, που Καρτέρις, έτσι, ο... Ε, να ακούει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να πούνε πολλά και... Και είναι και κάποια πράγματα που εγώ δεν είμαι ο κατάλληλο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πούνε πάρα πολλά Σε κομμάτι με της έρευνας κομμάτε. και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά ναι, ναι. Πα, Σε όλα αυτά Στο θέμα ναι, της έρευνας Στο θέμα της κουλτούρας, στο θέμα της ιστορίας Που έχουν να πούνε πολλά περισσότερα Θα βάλουμε τα μέσα να πεις <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν ε, Παναγιώτη να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή ε, Μας ε, έκανες ένα πολύ ωραίο διοράκι Φίτ σήμερα Άκουσα μουσικές ωραίες Είπαμε στον κόσμο που μπορεί να σε βρει. Η εκπομπή έτσι κι αλλιώ τα παίζει, θα υπάρχει εγγραφημένη, θα την μοιράσουμε άρα θα την ξανακούσετε. Όσοι στην κονσέρβα θα ακουστεί πιο ωραία, πιστέψτε μα. Εννοώ φρέσκι. Μα βοήθησε και ο Σάι με την ε, τελευταία προσθήκη στι καθυστερήσει. Ε, πάντα. Οι ε, είναι. Πόπα, έχει κουνούπια, παιδιά. Είναι μάρτης γλυκού. Κάβετε πάνω στην οθόνη το άλλο, εκεί, στα δεξιδοκάρια. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τι να πω. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και στον αέρα, εκτός αέρα σίγουρα. Ε, δίνουμε τι κοιτάλει στο ΣΑΙ Βάμπ. Παιδιά, εδώ είμαστε ήδη στο στούντιο. Καθυστερούμε λιγάκι, αλλά είμαστε εδώ. Σε λίγο θα βγούμε στον αέρα με την κατάλληλη προετοιμασία. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ναι, ευχαριστήσουμε και για τα λεπτά που ε, Καταχραστήκαμε Να θα, θα τα καταχρεστάω τον επόμενο. <laughs> λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζουμε να κάνετε ακρόαση στο ΣΑΙ Την εκπομπή, όπω είπαμε, θα την βρείτε. Θα την μοιράσουμε και, και στο Blue Peaks. Ε, Καλή συνέχεια. Και ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα βρεθούμε στον αέρα να υπάρξουν κάποιοι να μα πούνε όπου και εμεί πειραματιστήκαμε και έχουμε φτιάξει μουσική. Να έρθουμε και για εκπομπή, <laughs> Θα τον τρομερό. <laughs> Καλή συνέχεια. Πάμε να κλείσουμε με. τα παιδιά των Τζιμέντων. Όχι. Από την εποχή των Εντυμένων θα κλείσουμε. Βλέπω okay, okay, okay. εδώ τη λίστα γι' αυτό. Ναι, ναι. Γεια χαρά. Τι σημαίνει αυτό τώρα, <σχει> Αυτό σημαίνει ότι δεν ποτέ να διαλέξει πέτρα. Έπαιρνες πάντα πιο βαριά από ό,τι έπρεπε.